Το θέατρο της Κυριακής στο Τρίτο Στην εποψηνή μας εκπομπή θα ακούσουμε την κομμωδία του Αλέκου Σακελάριου «Ο φίλος μου το έργο μεταδόθηκε για πρώτη φορά στις 8 Ιουλίου του 1984 από την εκπομπή «Θεατρική βραδιά». Αγαπητοί ακροατές, ευχόμαστε σε όλους χρόνια πολλά. «Θεατρική βραδιά». φίλος μου Ελευθεράκης, του Αλέκου Σακελάριου. Μουσική Πριν ακούσουμε το έργο, ο Αλέκος Ακελάριος θα μας πει λίγα λόγια. Από τα 200 περίπου θεατρικά έργα που έχω γράψει ως τώρα, τα μισά τουλάχιστον τα έχω γράψει με τη συνεργασία του αξέχας του φίλου μου του Χρήστου Γιανακόπουλου. Τα έργα που έχω γράψει μόνο μου είναι αυτά που έγραψα πριν από τη συνεργασία μα, όπω Το ξυλοβί για από τον Παράδεισο, και μετά τη συνεργασία μα, ή μάλλον μετά από την αρρώστια του που διέκοψε τη συνεργασία μα, όπω Το Η κόρη με Σοσιαλίστρια, Τα χτυποκάρια στο Δρανείο, Ο Μαλουλάξ ο Βομβιστής και άλλα. Κατά τη διάρκεια τη συνεργασία μα, μια φορά μονάχα τα τσουγκρίσαμε. Τα τσουγκρίσαμε και χωρίσαμε. Ήταν το 1955. Ο Γιαννακόπουλος έγραψε τότε μόνος του τον Κέρδερο, μια κομμωδία που την έπαιξε ο Βασίλης Λογραφινής στο Ριάλτο, μια επιθεώρηση, τα Μετροκέρασα, που την έπαιξε ένας θείας ως δικός του, δική του επιχείρηση, τον Τωρέ, και μια κομμωδία για τον Ιλιόπουλο και τον φωτόπουλο που λεγόταν Τσουκρίδες και Βιολέτες, και παίχθηκε στο θέατρο Παπαϊωάννου της Οδού Πατσίων. Όσο για μένα έγραψα κι εγώ μια κομμοντία για το Ρογοθετήδη, το «Ο θάρατός σου, η ζωή μου» που παίχτηκε στο Ρουαγιάν και το «Ο φίλος Μολεφθαράκης» που παίχτηκε από τον Ντίνο Ηλιόπουλο και τον Μίμη Φωτόπουλο στο θέατρο Παπαϊωάννου με, με επιχειρηματία τον Βασίλη Μπουρδέλη που το είχε πάρει και το είχε κάνει ένα θέατρο επιθερσιακό για να το μετατρέψει σε θέατρο πρόσας για χατήρι του Ιλιόπουλου και του Φωτόπουλου. Επειδή όμως είναι πάρα πολύ δύσκολο να μιλάει κανείς για το έργο του επιτρέψτε μου επιτρέψτε μου ε, να σας πω τις γνώμες των διαφόρων προσωπικότητων και κριτικών της εποχής για το φίλο μου το Λευτεράκι. Ο Άγγελος Τερζάκης έγραψε μεταξύ των άλλων ο συγγραφέας του έργου, κύριος Αλέκο Σακελάριος, ξέρει να προκαλεί με ασφάλεια το γέλιο. Αντλεί από την παλιά δεξαμενή της φάρσας, κόλπα δοκιμασμένα, που τα χειρίζεται όμως με άνεση. Το κοινό γελάει, ξεκαρδίζεται, είναι ενθουσιασμένο. Τίποτα άλλο δεν επεζήτησε κανείς, ούτε ο συγγραφέας, ούτε ο θείασος. Με ποιο δικαίωμα θα το ζητήσει ένα τρίτο και διάφορα άλλα. Λέει ο, ο Καραγά ο γνωστό, ο μεγάλο Έλληνα συγγραφέα που κρατούσε τη στήλη τη κριτική στην εφημερίδα Βραδινή. Είχε αλήθεια αρκετό καιρό να μα κάνει να γελάσουμε με την καρδιά μα ο αγαπητό Αγκελάριο. Με το χωρισμό του από τον Χρήστο Γιανακόπουλο είχε για καιρό φαίνεται χάσει τα νερά του. Αλλά να που τα βρήκε. Η νέα αυτή εργασία του είναι ένα απόκτημα ελαφρού έργου, ευχάριστο, που με τι τρει του πράξει σε ξεκουράζει και σε κάνει να γελά αυθόρμητα. Ο κύριος Σεκελάριος δεν έδωσε έργο αξιώσεων. Σκοπός του είναι, όπως και ο ίδιος άλλωστε γράφει, να προσφέρει στο θεατή τον τρόπο να ξεφύγει για λίγες ώρες από τα καθημερινά του. Και αληθινά το κατορθώνει με τον εύστροφο τρόπο να ζωντανεύει ανθρώπινες καταστάσεις και να πλάθει ανθρώπους ζωντανούς που πείθουν και προκαλούν από το άνοιγμα τη έως το φινάλε των ενδιαφέρον των θεατών. Διάλογο ζωντανό, ευφιέστατο, με κωμικότατε καταστάσει και απρόπτες λύσει που παρά την εξωφρενική του σύλληψη στέκονται χάρη στη μαϊστρία του συγγραφέω να ζωντανεύει τα πάντα. Γραμμένο το έργο για του κυρίου Φωτόπουλο και Ηλιόπουλο δημιουργεί πλατή γέλιο και ενθουσιασμό. Πλάι στου εξαιρετικού αυτού κομικού που ερμηνεύουν κατά τον γνωστό τρόπο του τους, τους κεντρικού ήρωες του έργου, στέκεται η κυρία Κυβέλη Θεοχάρη, άνετα πλέον και πολύ πιστική. Ο κύριο Περικλής Χριστοφορίδης αρκετά επιτυχημένο φίλο στον δωράκι και η Γκέλη Μαυροπούλου εσημείωσε την παρουσία της σημαντικά. Οι υπόλοιποι στους μικρούς ρόλους συνέβαλαν κατά των δυνατών στην όλη απόδοση τη ωραία αυτή κομμονδίας. Ε, παρακάτω έχουμε την Ειρήνη Καλκάνη η οποία γράφει το έβριμα η ενσάρκωσης του φανταστικού Λευτεράκι. Αλλά πρέπει να ομολογήσω πω στη θεατρική παραγωγή του φίτα του κυρίου Σακελάριου τα έξω ευρήματα δεν είναι είδο σπάνιο. Από εξυνάδα και κέφι, άλλο τίποτε κτλ. κτλ. Πολλέ είναι οι κριτικέ που γράφτηκαν, αλλά γιατί να σα κουράζω, αφού σε λίγο θα είσαστε σε θέση να κάνετε μόνοι σα την κριτική σα για το φίλο μου Το Λευτεράκι, που αρχίζει αμέσω τώρα. Καλή σα διασκέδαση. Αλέκου Σακελάριου, ο φίλο μου Ολευτεράκη. <Κι> Παίζουν με τη που ακούγονται οι ηθοποιοί. Χριστίνα Σίλβα, Γιώργο Κιμούλη, Χρήστο Βαλαβανίδη, Τίνα Βρετού, Δήμητρα Γενηματά, Τζένι Σαμπάνι, Ντάνο Λιγίζο, Ουρανία Μαμάι, Άννα Μπράτσου, Γιώργο Βουτσίνο. Μουσική επιμέλεια Πέτρος Κολέτης Επιμέλεια ήχων Δόμνα Κατογλίδου Ρύθμιση ήχου Τζένι Γνατιάδη Σκηνοθεσία Αλέκος Σακελάριος <σοκλήσι> Περνάμε Ορίστε Ωραία λέω που περνάμε Γιατί δεν περνάμε ωραία Εκτακτά Για σου ρε φωφότι Θες να πεις δηλαδή γιατί δεν σε καταλαβαίνω Εσύ να πούμε Είσαι ευχαριστημένος Γιατί να μην είμαι Δέξω Θεό, φάγαμε το λέω μα φαγάκι που ήταν βέβαια λίγο ανάλα του αλλά τέλος πάντων. Απλώσαμε τις αρίδε μα στι ωραίε μα ε, Αν έφευγα ένα φίλο να μας κάνει λίγη παρέτσα, έχει καλός Αν δεν έπειτα δε ο κόσμο, θα διαβάσουμε κι λιγάκι μέχρι να αρχίσουμε να κουτουλάμε από την είστα και ύστερα θα πάμε στην καμαρούλα μα, θα ξαπλώσουμε στα κρεβατάκια μα και θα ώστε να καλό την ημέρα. Και άλλη αξέχαστη βραδιά, δηλαδή. Γιατί Τι θα δηλαδή να, για να, να, να που άμα είναι για τζάμπα, και να ε, και επειδή δεν μπορεί να κάνει πολυτελεί κρουαζιέρε, θα διαβάσουμε λιγάκι να αρχίσουν να κουτουλάμε από την Ίστα και ήσασταν ξαπλώσουμε στα κρεβατάκια μα. Φυσικά. Και κατά τη γνώμη σου περνάμε ωραία. Γιατί ρε φοφό, από ό,τι ξέρω τουλάχιστον να περνάνε όλα τα ευτυχισμένα αντρόγυνα σε όλα τα μήκη και σε όλα τα πλάτη του μάταιου αυτού κόσμου. Τα ευτυχισμένα. Ναι, ρε φοφό, τα ευτυχισμένα. Και τα δυστυχισμένα. Ποια δυστυχισμένα. Τα δυστυχισμένα αντρόγυυνα. Ε. Πώ περνάνε τα δυστυχισμένα ανδρόγινα, Τι πώ περνάνε. Όχι, ρωτάω για να μάθω κι εγώ. Τα δυστυχισμένα ανδρόγινα δεν τρώνε και δεν κοιμούνται. Το φαίκιο ύπνο δηλαδή είναι μονοπόλιο των ευτυχισμένων ανδρογίνων. Τι θε να πει τέλο πάνω Ρε φοφό, Πού την πα τη δουλειά δηλαδή, Το τηλέφωνο. Μερσή, αν δεν είχα κι εσένα τέλο πάντων να με πληροφορεί πότε χτυπάει το τηλέφωνο, θα γινόμουνε. Εμπρός. Εσύ είσαι θαδωράκι. Ολόκληρο. Φανάσισε εδώ. Σε κατάλαβα. Εκεί εδώ τώρα σπίτι σου, Όχι στα τρίκαλα. Μα τι λε, μουρα. Ε, εγώ τι λέω ή εσύ τηλέ. Αφού με παίρνει εδώ και σου απαντάω πά να πει ότι είδω. Είναι δυνατό να μην είμαι εδώ και να σου απαντάω. Τα ανέβρα σου εξέρα. Εμκαλά λέω, μου λε ανήμαι εδώ. Αν πώ το διάλανω. Έλα, καλά, εντάξει. Έχει δίκιο. Για παίρ μου τώρα. Να σου πω. Τι σκέπτεσαι για αποψέ; Είσαστε για πουθενά. Ό, πάπο, μάλλον όχι. Εγώ μάλιστα έλεγα να πέσω λίγο γνωρίσω αποψέ, γιατί αύριο πρωί πρωί είναι για ταξίδι. Για πού είσαι, δηλαδή. Πρέπει να πάω στην πάντρα. Στο λεφτεράκι. Ναι, στο λεφτεράκι. Είναι ανάγκη να το δω για κάτι δουλειέ. Μου σήμερα άνθρωπο και δεν μπορώ να μην πάω. Και θα πας να κοιμηθείς αμέσω. Ε όχι και αμέσω, δηλαδή. Η Ελένη ρωτάει, τι γίνεται. Θα κάνουμε κανένα κουμκανάκι. Να πάρτε να στα πει. Ε. Γεια σου, Θαδωράκη. Ε, γεια σου, Ελένη μου. Τι θα γίνει, λοιπόν. Ε, τι θα γίνει, ρε, Ελένη, ξέρω και εγώ τι θα γίνει. Η Ελένη είναι. Ναι. Ε, γεια δότη μου. Γεια σου, Ελένη μου. Γεια σου, φαφάκι. Τι θα κάνετε, θα έρθει από εδώ. Να έρθουμε, αυτό ρωτάμε. Να έρθετε, βέβαια. Καλά, ερχόμαστε. Ανακατέψτε τα χαρτιά και φτάσαμε. Γεια σου, Χρυσί μου. Γεια σου, σα περιμένουμε. Έρχονται. Μάλιστα. Καλώ να ορίσουν. Μόνο, κοίταξε για να είμαστε εξηγημένοι δηλαδή. Τι. Ένα έχουν κάνει. Ένα και μοναδικό, δεν έχει δεύτερο. Καλά. Εγώ δεν έχω κανένα κέφι δηλαδή να ξημερωθώ προσπαθώντα να κολλήσω κάπου το βάλε μπαστούνι. Εγώ απόψε πρέπει να κοιμηθώ νωρί. Ναι, ξέρω. Αύριο έχει να πάει στην Πάτρα. Πού το ξέρει. Το άκουσα που το λέει στο Θανάσι. Ω. Το τηλεγράφημα που μου δώσε όταν ήρθα από εκεί ήταν. Α, σου τηλεγράφει. Ναι. Ο Λευτεράκη. Ναι, ρεχωθώ, ο Λευτεράκη. Γιατί δηλαδή αυτή η η ηρωνία δεν με πιστεύει δηλαδή. Ανάγκη απόλυτο έρθει αύριο. Φιλιά Δευτέρη. Ορίστε. Τι πιστεύω. Όχι, όχι, διάβασα να δει. Το ξέρω. Το διάβασα τον μου το φέρανε. Είδε τι λέει εδώ. Ανάγκη απόλυτο. Το είδα, το είδα. Γιατί, Ρεφοφό, γιατί, γιατί έχει πάρει το ύφο μαραμένου κόλλου και το κορφάκι μου, απαντά με αυτόν τον τρόπο. Ε, μα τώρα άρχισε να σου φέρνουμε κι εσά μαραμένο ζαρζαβατικό. Ε, καλά, λέω. Το είδα, το είδα. Αν σου τηλεγράφησε ο Λευτεράκη, τι θε να πει δηλαδή. Όχι, αν έχει να πει τίποτα πε το καθαρά. Μήπω θέλει να μην πάω στην ναι, γιατί άμα σου πω εγώ να μην πα, από είσαι. Για εσά, ρε φοφό. Όχι, όχι, όχι να λέμε δηλαδή και ό,τι μας κατέβει. Πώς να μην πάω δηλαδή. Είναι δυνατό να μην πάω. Εσύ τέλο πάντων πρέπει να ξέρει τι υποχρώσει έχουμε σε αυτόν τον άνθρωπο. Σκοτώνται για μα ο Χριστιανό. Φίλο καλό, τυπικό, ευγενικό. Δεν περνάει γιορτή χωρίς να μα στείλει του και τα δώρα του. Έρχονται Χριστούγεννα, να, μια γαλοπούλα το Πάσχα, να μια φορά. Γιατί το λε αυτό, δηλαδή, ρε Φωφό. Γιατί αν κάτσει κάτω και τα λογαριά θα δεις ότι αυτό τον τελευταίο καιρό περισσότερο έχει δύο λεφτεράκι από τι έχω δει εγώ. Α, σα, φίλε γιατί παραπήρε φορά. Πρώτα, πρώτα. Κυρία, τι τρέχει κατίνα. να το μαζέψω το τραπέζι. Εναι, βέβαια να τα μαζέψει. Γιατί όπου να είναι θα έρθει και ο κύριο Θανάτη με την κυρία Ελένη. Ε, να μην μα βρουν έτσι, να με αφήσετε και λεφτα καλά, κυρία, γιατί αύριο πρωί-πρωί θα έρθει αυτό για το ηλεκτρικό. Καλά, για το ηλεκτρικό σου έφυσα σήμερα. Κάθε μέρα τώρα θα πληρώνουμε το ηλεκτρικό. Όχι, αλλά είχα αμοδίστρα σήμερα και επειδή δεν μου φτάσαν τα λεφτά. Του βρήκε το ηλεκτρικό και του άλλαξε τα φώτα. Τέλο πάντων, πόσα είναι. Οχτώ εξακόσε. Με το ηλεκτρικό που έχω πληρώσει αυτό το μήνα θα μπορούσα να ηλεκτροφοτήσω κάθε βράδυ τον Παρθενόνα. Έλε, ορίστε. Και να είμαστε εξοικειμένοι, έτσι. Το ηλεκτρικό αυτού του μηνό το πληρώνω για τελευταία φορά. Να πληρώσω και 2-3 φορέ το νερό και πάπαλα. Τον ερχόμενο μήνα πια. Τι. Λέγαμε λοιπόν φωδωράκι. Για το ηλεκτρικό λέγαμε. Λέγαμε ότι μέσα σε δύο μέρε το έχω πληρώσει δύο φορέ. Και αν μου πει να το πληρώσω και τρίτη θα πάθω ηλεκτροπληξία. Και πριν από το ηλεκτρικό τι λέγαμε. Τι λέγαμε. Αιδίε λέγαμε. Έχουμε πει και καμιά σοβαρή κουβέντα σε αυτό το σπίτι. Έχω παρατηρήσει όμω ένα πράγμα. Τι πράγμα. Κάθε φορά που πρόκειται να συναντήσει το λεφτεράκι, ξέρω εγώ, σε πιάνει ένα εκνευρισμό εντελώ ανεξήγητο. Έτσι έχει παρατηρήσει. Ε? Έτσι. Και είναι ανεξίγητος εκνευρισμός να πούμε Όταν σε πιάνουν τα διαόλια σου επειδή σε βάζουν να πληρώσεις φορέ φορές τον ίδιο λογαριασμό ε, Να σα ψήσω καθεδάκι Όχι, θα περιμένουμε και τους άλλους Όπως Α, Ά, σε αγαπάτε Ήρθανε Άσε κάτι να πάω εγώ Εσέλα ζητάνε ε, Εμένα ναι. Μ, Μια δεσποινής Περάστε δεσποινής Καλησπέρα σας, σας έφερα τη γούνα Αμάν Ορίστε ε, Τι φέρατε Τη γούνα που παραγγείλατε. Γούνα... Α, τη γούνα, βέβαια. Ε, ορίστε, Δασμηνή. Ε, Είχατε πει πω αύριο πρέπει να είναι οπωσδήποτε έτοιμη και ότι θα περνούσατε να την πάρετε. Ναι, βέβαια, έτσι είχα πει. Επειδή όμω αύριο είναι αργία και θα έχουμε κλειστά, σκέφτηκα να σα τη φέρω εγώ. Ναι. τώρα η γούνα έφερε. Η δυναμή τη έβαλε, το ίδιο πράγμα είναι. Ορίστε. Ε, καλά λέω που το σκεφτήκατε. Ε, είναι βέβαια λίγο ακατάλληλη η ώρα, αλλά μόλι τώρα τελείωσε το φωδράρισμά τη. Θέλετε να τη δείτε. Όχι, το... όχι, όχι, όχι Δασμηνή, δε δεν είναι ανάγκη. Αφήστε. Ε, εντάξει, εντάξει. Ε, λοιπόν, καληνύχτα σα και με σα. Και για τα δύο αμφιβάλλω, και για την καλή μας νύχτα και για την υγεία μας, αλλά τέλος πάντων Ορίστε... Μερσί, καληνύχτα σα. σας σα. σας ε, Και πού τι σε... Τις γούνες όμως δεν τις πηγαίνουν στα σπίτια του κόσμου Ούνα είναι, δεν είναι μουρταβέλα Ορίστε Ευχαριστώ, λέω, με υποχράσατε. Καλή νύχτα σας Είδες όμως η καημένη Μπράβο τη. Τώρα βέβαια όλη η ιστορία έγινε για το Μπουρμπουάρ. Ε. Έτσι, ρε φωφάκι. Τι γούνα είναι αυτή. Ποια αυτή. Να αυτή. Ε, ε, Ρενάρ είναι. Ρενάρ Αρζαντέ. Και για πού την προορίζει. Τι την προορίζω. Του Λεφτεράκι είναι. Μα δεν το ξέρω. Φοράει γούνε ο Λεφτεράκι. Όταν λέω του Λεφτεράκι, δεν εννοώ ότι θα την κοτσάρει τη Ρενάρ Αρζαντέ ο Λεφτεράκι και θα πάει βόντα τα Γίνοντα αυτά τα πράγματα. Σε βάνα δουλεύει και μόνο πολύ στο ασθενέ φίλο. Αν και εγώ φουβάκη μου, μα την Παναγία, δεν το καταλαβαίνω αυτό. Γιατί δηλαδή εμεί φουκαριάρη, να φοράμε καμπανίνε και να τρέμε από το κρύο σαν μου στα και αν μπορούμε να βάλουμε κι εμεί μια γούνα, ένα βιζόμενο ή να το καλάκι μέσα. Καλά λέω ρε φωκι. Και η γούνα αυτή ποια είναι. Δεν σου είπα, ρεφό, του λεφτεράκι; ε, Δηλαδή τη γυναίκα του λευτεράκι. Ε, κοίταξε, η ρεφόδου, μου είπε Εσύ που είσαι πρωτεύουσα και ξέσα από αυτά τα πράγματα. Αγόρα σε μια καλή γούνα για τη γυναίκα μου και όσο κάνει τέλο ε... Έτσι, σου είπε. Ναι. Ολευτεράκη. Ναι, ο ολεφαιράκη. Ναι, και εσύ, πήγε στο γουναράδικο και του είπε να είναι αύριο έτοιμη. Ναι, ε, ναι, μια χέρε πρόκειται να φύγω για την πάτρα να την πάρω μαζί μου. Κατάλαβε να τελειώνει η ιστορία. Και πού το ήξερε ότι θα φύγει για την πάντρα. Εγοράσε κύριε, φούσχού στο τηλεγράφη μου άνθρωπο να το λέει καθαρά και ξέστρα. Ανάγκη απόλυτο έρθει αύριο. Μα το τηλεγράφημα το πήρε σήμερα. Τώρα, από τη στιγμή που το πήρε στο τηλεγράφη, δεν βρήκε από το σπίτι. Ε? Βγήκε καθόλου από το σπίτι από τη στιγμή που πήρε το τηλεγράφημα, δεν βρηκε απο το σπιτι βγηκε Όχι. που πηρε στο τηλεγραφη οχι τι λοιπόν. Πώ το ξέρει ότι θα φύγει για την πάτρα, Πού το ξέρει ότι θα λάβει ένα τηλεγράφημα σου λέει Απόλυτο ανάγκη τη αύριο. Σε καφέντζού τζού και σου το είπε, Άσε ρε φοφό, Άσε ρε φοφό, Γιατί όλο το πα να παραστήσει στο Σέρλοκ Χόλμ και ολοκοτσάνε λε. Δεν μου απάντησε όμω. Σε τι να σου απαντήσω. Πού το ξέρει ότι θα φύγει αύριο για την πάτρα, Μου τηλεφώνησε. Ποιο σου τηλεφώνησε, Ο Λευτεράκη Ναι, ρε φοφό, Ο Λευτεράκη γιατί δηλαδή θα του απογορεύσουμε τώρα του ανθρώπου και να τηλεφωνάει επειδή τα τηλεφωνήματά του εξευτελίζουν το αστρομικό δ και πότε σου τηλεφώνησε, Την περασμένη Τρίτη. Και τι σου είπε, δηλαδή, στο τηλέφωνο, Έχετε νου σου γιατί την άλλη Πέμπτη θα σου στείλω τηλεγράφημα που θα λέει Απόλυτο ανάγκη τη αύριο. τώρα τι να σου πω, ρε φαφό. Αυτό πια δεν είναι ερώτηση συζύγου προς σύζυγων, είναι ανάκληση τρίτου βαθμού. Ναι, αλλά αποφεύγει να μου απαντήσει. Τι να σου απαντήσω, Σε τι να σου απαντήσω, δηλαδή. Τι ακριβώ σου είπε στο τηλέφωνο, Λευτεράκη. Τι να, μου τηλεφώνησε ο άνθρωπο. Εμπρό, μου λέει. Εμπρό, πλέω κι εγώ. Εμπρό μου ξαναλέει και εκείνο. Ε, εμπρό που ξαναλέω εγώ. Ωραία, πάει αυτό. Εμπρό ε. είπε εκείνο, εμπρό του είπε εσύ. Ναι, ε, ε, βέβαια αφού μου λέει αυτό εμπρό, τι να του πω, Εγώ πίσω. Δεν τα αφήνει αυτά, Θεωράκη. Μα δεν μου είπε να σου πω τι ακριβώ μου είπε στο τηλέφωνο. Ναι. Ε, προσπαθώ να στα πω όσο το δυνατόν πιο ακριβώ. Τέλο πάντων, λέγε. Πού είχαμε μείνει, Στο 23ο εμπρό. Μάλιστα. Ένα, ε, μου είπε και ο Χουσιανό ότι έχει μία υπόθεση προσωπική του. Διότι ότι με χρειάζεται στην πάτρα και ότι επειδή δήλωσε πάντων δεν ήξερε την ακριβή ημέρα, θα μου τηλεγραφούσε από την προηγούμενη. Και εσύ που ήξερε ότι η προηγούμενη θα ήταν σήμερα, Δε. Να, ναι, να, να, να, Άσε με κάτω, ρε φοβό, άσε με κάτω ή πια γάιδαρο. Ε, απορώ λοιπόν πω δεν έχει σκάσει. Α, έτσι. Αρχίσανε και τα φιλοφρονήματα. Και γάιδαρο, κυρία φοβόκα. Πολύ ωραία, πολύ ωραία. Πρόσεχε όμω γιατί οι γάιδαροι άμα του πολύ, αρχίζουν και κλωτσάνε. Το έχω υπόψη μου. Κυρία. Ε, τι, τι, είναι, παιδιά, τι είναι, παιδιά, θα ξαναπληρώσουμε το ηλεκτρικό. Πώ θα να δώσω, ρε παιδιά, Άσε το δωράκι, μην ξοδεύεσαι. Τι είναι, Κατίνα Για αύριο. Ε, να τα ρίξω από τώρα τα ρεβίθια στο νερό. Ρίχτα. Α, πού είσαι, Κατίνα πάρε αυτό μέσα. Έτσι που λε, μην ξοδεύεσαι. Αν και θα έπρεπε, δηλαδή, να έχει παράδειγμα το λεφτεράκι που τόσο θαυμάζει. Σε τι δηλαδή να τον έχω παράδειγμα. Ένα. Ο λεφτεράκι αγοράζει τη γυναίκα του ρενά. Εσύ κάνει φασαρία στη δικιά σου, επειδή με τα ψωρολεφτά του ηλεκτρικού γύρισε το περσινό τη παλτό για να σε γλιτώσει από τα έξοδα ενό καινούριου. Αλλά τέτοιο είσαι. Αχάριστο και άκαρδο και ψεύτης. Και καλά αχάριστος. και καλά άκαρδο. Ψεύτης γιατί. Ψεύτης, ναι, ψεύτης. Προπάντων ψεύτης. Δεν σου με ακάτσει, γιατί Γεια σα. Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, φάδο, μου. Τώρα, Αλία, γιατί αγκαλιαστήκαμε και για ρίζα με αυτά τα μουμουμουμουμου και φυλάμε τον αέρα Έλα αυτό γίνεται επειδή έχουμε και αν φιληθούμε πραγματικά θα βασοληθούμε με κοκκινάδι Ε, μη φιλιώσετε καθόλου, Δώσε τα χέρια και αν δεν σας φτάνει και αυτό τρίψε και τις μύτες σας όπως κάνουν στην Αλάσκα. Καλύτερα να κάνεις έτσι παρά αυτό το μουμουμουμουμουμου τι μηγατόν τζίπησε το τον άντρα σφοφό. Α τον εκαημένη. Για τον Θόδωρο, τι κάνει αυτό είναι καλό, ό,τι κάνουν οι άλλοι. Καθίστε, παιδιά. Mm. Κάτσε, παιδί, κάτσε. Yeah. Για κοιτάτε να παιδί, συνομήλικο με τον έφηβο των αντικηθήρων. Λοιπόν, τι θα γίνει, θα το στρώσουμε. Κάτσε, Ακόμα δεν ήρθε. Πρώτα-πρώτα, πέστε μου. Έχετε φάει φυσικά. Ου τώρα mm. Καφεδάκι, λοιπόν. Καφεδάκι, αλλά ξέρει τώρα το δικό μου, ε? Ξέρω, με λίγη ζάχαρη. Mm. Εσύ θα πιει. Γιατί εμένα δεν με έκανε μάνα ερωτή τι με βρήκανε Όχι, το λέω με πως δεν μπορέσει να κοιμηθείς Και δεν πας αύριο φρέσκο στο λεφτεράκι τώρα, Τι κουταμάρες να αυτές που τώρα ρε Φωφό? Ε, τι να γίνει Τι εξυπνάτες λες εσύ, άσε να λέω εγώ της κουταμάρες Πού πα τώρα Να ψήσω του καφέρες Έρχομαι και εγώ να σε βοηθήσω Ουφ. Οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ, οχ. Τι έχει, τρε. Μάση, ασε. Νέφη στο συζυγικό ρίζοντα Θανασάκη. Νέφη προμηνύουν καταιγίδα πρωτοφανούς εντάσεως Μέχρι που θα φύγουν και στέγε. Δηλαδή. Δηλαδή, άστε να πάνε στο διάλογο. Για να καταλάβει περαιώνε πρόκειται πρέπει πρώτα να σου ομολογήσω κάτι. Μην έτσι όμω και πιστεύω στην Ελένη. Τρελώσει. Οι γυναίκε μεταξύ του είναι σιμωρία. Ένα μυστικό εξακολουθεί να είναι μυστικό, έστω και αν το ξέρουν τρει. Απ'ώρα που θα το μάθει έστω και μια γυναίκα, πάει να είναι μυστικό. Ξέρω σου. Όχι, λέω μη τυχόν και σου ξεφύγει τίποτα, κατάλαβε. Μην έχω και σε ψάρέ, Ελέγι. Και τι είμαι, συναντίδα για να με ψαρέψει. Ο, εσύ, μπορεί να μην σεναγρα, η Ελένη όμω είναι γρηγρή. Ένια ε, σουρένια σου. Ε, και θέλω να με βοηθήσει, δηλαδή. Σαν δει βοήθεια, Γιλερίνη. Έχεις ακούσει βέβαια και εσύ για αυτόν τον φίλο μου στην Πάτρα Το λεφτεράκι. Μάλιστα. Αν έχω ακούσει. Με έχετε πρίξει πια με αυτό το περίφημο το Λευτεράκι που δεν έτυχε ακόμα να τον δω εγώ. Σαν πω εγώ τον έχω δει θανάσιμο. Τι! Τι είπας, Μωρέ. Αυτό που σου είπα. Δεν υπάρχει λεφτεράκι. Δεν υπάρχει λεφτεράκι. Δεν υπάρχει θανάσιμο. Υπάρχουν δηλαδή πολλοί λεφτεράκιδε στον κόσμο, αλλά αυτός ο λεφτεράκι στον πατρόν που μου γράφει και του γράφω, που μου τηλεγραφεί και του τηλεγραφώ, που μου στέλνει γαλοπούλες τα Χριστούγεννα και αρνιά το Πάσχα, δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει λεφτεράκι τη Σαμπαρδή, παλιό μου και επιστήδιο φίλο μου. Δεν υπάρχει, ούτε και υπήρξε ποτέ δηλαδή. Και τότε. <συμπ> δεν καταλαβαίνω. Αυτό ο λεφτεράκης που σου στέλνει τι γαλοπούλε και τα αρνιά, τι είναι. Φάντασμα. Φάντασμα. Ναι, θανάσιμο φάντασμα. Το καλό μου, το ευγενικό φάντασμα. Ο ακίμητο φρουρό τη ηγική μου γαλήνη και τη η Φαίνεται λοιπόν ότι είμαι πολύ βλάκας Γιατί δεν μπορώ να καταλάβω τίποτα Τι φάντασμα μου λες τώρα Φάντασμα? Πλάσμα της φαντασίας Και πιο συγκεκριμένα πλάσμα της δικής μου φαντασίας Ο λευτεράκη γεννήθηκε πριν δύο χρόνια μέσα εδώ στο κεφάλι μου Σε μια στιγμή απελπισία Ρεσί Εσεί οι μηχανικοί είσαστε γραμμένοι στο Ίκα Γιατί. Γιατί έχει λέει και στο Ίκα <laughs> Εγώ φοβάσαι, καλά είμαι Πρόσεξε με και θα πιστήσω ότι θα έχω 40. Πριν από δύο χρόνια λοιπόν, είχα ένα τραβηματάκι με μία. Τι θυμάσαι τζένι. Πώ δεν τη φυμάμαι. Ε. Την ψηλή, την ξανιά. Παθούμε ναι, ναι, ναι, λοιπόν ένα βράδυ, δεν ξέρω πώ μπλέξαμε, γίναμε φέσει. Ξυντήσαμε, ξυπνοθήκαμε, μα βρήκε ο ήλιο το πρωί και ήρθε τέλο πάνω σε κακή κατάσταση. <laughs> <laughs> Για καταλάβει σε χάλη ή ένα σου λέω. Πήγασε μια στιγμή να ανοίξω την πόρτα και να βγω από την κρεβατοκάμαρα και αντί να ανοίξω την πόρτα και να βγω στο διάδρομο, άνοιξα την τουλάπα και μπήκα μέσα. Στη λε μου! Και θα μου έρισα αλλά λόγια τέτοιο, το χάλι μου που δεν σήκω να πω συμβούλιο και τέτοια. Τότε, απάνω στα πρώτα ξεθυμάσματα τη σούρα μου, επενόησα το λεφτεράκι. Έμπλεξα, τη είπαμε ένα παλιό μου συμμαθητή, ένα λεφτεράκι τσαμπαρδίτρε, γύρευε. Τάπιαμε, πήγαμε στα μπουζούγια και τέλο πάντων με δύσαμε. Oh. Αλλά εσύ τώρα το ξέρει το ανακριτικό δαιμόνιο τη σοφό και την επιμονή τη. Και πού κάθεται αυτό ο λεφτεράκι, μου λέει, Γιατί θα πάω αύριο να το ρωτήσω αν είσαστε μαζί. Πω. Δεν κάθεται εδώ, έτσι λέω. Στην πάτρα είναι εγκαταστημένο ο άνθρωπο και με το πρωινό το μοτρής. Και το φάκι. Όχι, έφαγε όμως τη γαλοπούλα. Ποια γαλοπούλα? Πλησιάζει ένα Χριστούγεννα. Ένα συναδερφό μου έφευγε την πάτρα. Ρευαγγέλιο, του λέω: Κάνω μια χαρή. Πάρε λεφτά και στείλουμε από την πάτρα μια γαλοπούλα καλή. Μαζί με τη γαλοπούλα στείλουμε και μια κάρτα που να λέει Καλά Χριστούγεννα, Λεφτεράκι Σαμπαρδί. Γιατί μου λέει: Έχω το λόγο μου, του λέω. Και λοιπόν, ε, ήρθε η γαλοπούλα και επειδή οι γυναίκε είναι όλε σε λέμισε εκγεννητή, η φωφού άρχισε να συμπαθεί το ανύπαρτο λεφτεράκι. Αυτό είναι φίλο μου, λέγει. Έτσι κάνουν η φίλη. Από τότε άρχισα να προσπαθώ να μεγαλώνω με κάθε μέσο την εκτίμηση σοφόω του λεφτεράκι. Ερχόταν πάρα μακάι, θα πρωθρα, αντί να το παίρνω λοιπόν εγώ το αρνί, το παίρνω λεφτεράκι. Και έτσι όπω καταλαβαίνει, όποτε ήθελα να τσιλή yeah. φρόντιζα να έχω τάχα μια ειδοποίηση από την Πάτρα και έπαιρνα αμέσω άδεια διανυτερέψω με τα δημοσίω θεαμάτων. <laughs> <laughs> <laughs> Τι λε μωρέ Αυτό είναι. <laughs> εννοείς ότι το ενδιαφέρον του για το καλό μας βίλο του Λευτεράκη μεγάλουνε μέρα με την ημέρα. Και πώς είναι αυτός ο Λευτεράκης και είναι έτσι και είναι αλλιώς και είναι μαγκάκος και είναι ευχάριστο, είναι ανοιχτόκαρτος και είναι, είναι γλετζές. Και όταν είμαστε μικροί κλέβαμε μούρα από του παπά τον κήπο και όταν πηγαίναμε στο σχολείο βάζαμε καρφίτσες στο του καθηγητού της Γαλλικής και όταν δίναμε εξετάσεις ανέγραφο ένας από την κόλα του άλλου, ήταν ο Λευτεράκης. <χει> Λευτεράκης Ένας Κώστας Πανταζόπουλος ήταν Λευτεράκης είπαμε δεν υπάρχει Και <χει> εγώ λοιπόν που άκουσα τόσα εδώ μέσα για αυτό το Λευτεράκι Είχα πιστέψει ότι υπάρχει <χει> Αφού από το λέγε λέγε εγώ δεν το πιστέψω και εγώ Και λοιπόν και λοιπόν Λοιπόν, με τα λεφτά και αυτά δύο χρόνια την πέρασα σακοτσάνη. Οπότε έλειπα ή μου με το λευτεράκι που ήρθε απλώ σε χθε. Οπότε με θούσα έπιπλα με το λεφράκι που τρελέντα για τα μπουζού. Και οπότε ήθελα να το σκάσω για κανένα δύο μέρε, φρόντιζα να με καλύψει ο λεφτεράκι που είχε την ανάγκη μου στην Πάτρα. Mm. Βρήκα εννοή και στην Πάτρα τον καμαγέρι ενό ξενοδοχείου που του θέλω να τηλεγράφημα. Τηλεγραφήσε μου αυτό αύριο ω λεφτεράκη. Και την άλλη μέρα έχω αφεντικότητα αυθεντικό, το τηλεγραφήμα από την Πάτρα με την υπογραφή του ανήπαρτου αλλά τόσο πολύτιμού φίλου μου. Οργανομένη απάτη, δηλαδή. Οργανωμένοι, θα να μου δεν θα πίποτα. Αλλά τώρα τελευταία άρχισε να σκοντάφτει τη δουλειά. Πώς? Να σου πω. Έγινε δηλαδή καμιά... Έρχονται, έρχονται. Ναι βέβαια, ο τιμάριθμος είναι... Θέλω να πω δηλαδή, α, ήρθανε οι Ωραία. Μερσί. Να σε καλά. Πουλές, Θανάση, αυτό για το τιμάριθμο πρέπει να το κουβεντιάσουμε. Α, βέβαια, βέβαια. Έχω μπει και εγώ σε περίεργεια. Για το τιμάριθμο, Θανάση. Ε, ε για τον τιμάριθμο, λέω, μπήκε σε περιέργεια Ε, ναι, ναι, σου λέει Αν πάει έτσι όπως πάει, πού θα φτάσει Αυτό είναι, <συσίλει> πού θα φτάσει Κανείς δεν μπορεί να ξέρει όμως πού θα φτάσει Έτσι, Ελένη Α, βέβαια Λοιπόν, Θανάση, τι λέγατε για τον τιμάριθμο Πρόσεχες, Φα... στην σου πετάξα την καθετή Με, ε, Τι είπες εσύ Τι λέγατε, λέω, για τον τιμάριθμο ε, Διάφορα, πού να στα λέω τώρα Λοιπόν, τα χαρτιά ε, φέρτε εκεί πέρα ναι. να παίξουμε ένα κουκανάκι, γιατί απόψε δεν είμαστε για δεύτερο. Ετσι, να, παιδιά. Ναι, ναι. Συμφωνεί, να μην ξημερωθούμε πάλι. Ε, βέβαια. Εγώ το δηλώνω από τώρα. Το αργότερο-αργότερο στι 12.30 θα έχω φύγει. Δεν μου είπε αλήθεια, φοφό. Εμείνε ευχαριστημένοι από τη μοδίστρα που σου έστειλα. Καλή φαίνεται. Το παλτουδάκι μια φορά μου το πέτυχε. Είναι έτοιμο. Βέβαια. Ε, πάμε μια στιγμή να μου το δείξει. <laughs> να του αφήσουμε κιόλα mm. να μιλήσουν mm. για τον τιμάριθμο ελεύθερα. Mm. Έλα, συγγνώμη, Θανάση. Του mm. yeah. λοιπόν, Θανάση μου, το οικονομικό μα πρόβλημα. Είναι. Αυτά που λε μου κάνει. Mm. Όλο κάτι πόντου μου πετάει. Όλο μου μιλάει κάπω έτσι ηρωνικά για το λεφτεράκι. Λε δηλαδή να έχει καταλάβει ότι. Αμπά, αποκλείεται. Μόνο που όπω καταλαβαίνω άρχισε να υποπτεύεται ότι και διάφορα τσιλιμπουρδίσματά μου τέλο πάντων έχω αρχίσει να τα φορτώνω στο λεφτεράκι. Γι' αυτό έχει φαγωθεί mm. να το γνωρίσει. Για να το ανακρίνει. Σου λέει, Γιατί τέλο πάντων όταν έρχεται στην Αθήνα δεν περνάει και από το σπίτι. Και εσύ τι λε. Εγώ όλο και τα μπαλώνω. Μια φορά που είχε πάει στη μητέρα τη Θεσσαλονίκη τη ότι τώρα ήρθε στο σπίτι ο λεφτεράκι και ε, λυπήθηκε που δεν ήταν εδώ για να την γνωρίσει. Και το φαγη. Ε. Άρα μία φορά που γίναμε για την κυπαρισία, φαγώθηκε να κατεβούμε στην Πάτρα. Για να γνωρίσουμε το λευτά. Και τη είπα όμω ότι αν κατεβαίναμε στην Πάτρα, θα έπρεπε να πληρώσουμε καινούργιο ιστήριο για την κυπαρισία. Και δεν κατέβηκε. Πώ να κατέβει. <laughs> Θανάση. <laughs> οι γυναίκε, έτσι είναι, οι νόμο με για την οικονομία και οι παράνομε στρελέν για τι πατάλει. Ε. Μια φορά λοιπόν έτσι, μια φορά αλλιώ, τα πάμε ένα τέλο πάντων. Επειδή όμω τώρα άρχισα να φοβάμαι την απίθανο περίπτωση να αντιληφθεί ότι η λεφτεράκι δεν υπάρχει, θέλω να βρω και ένα μάρτυρα. Τι μάρτυρα. Είσαι φίλο δε θαμάσια. Νιώθεις έτσι βαθιά φιλία για μένα. Ε, πώ δεν νιώθω. Φιλία όμω Αληθίνη, όχι Ελληνοτουρκική. Ναι, μωρέ. Λοιπόν, είναι απόλυτο ανάγκη να γνωρίσει το λεφτεράκι. Ε, και πώ θα το γνωρίσω, αφού δεν υπάρχει. Είναι δυστικό ροϊδέε. Αν υπήρχε ρεθανάση, δεν θα είχα την ανάγκη σου. Δηλαδή, τι θέλει από μένα. Ακού, Δεν ξέρω πώ θα τα καταφέρει και θα έρθει μια μέρα μαζί μου στην πάτρα. Όταν γυρίσει πια, θα γυρίσει ενθουσιασμένο από τη γνωριμία σου το λεφτεράκι. Και τι καλό άνθρωπο, και τι απλό, και τι κουβαρδάς, και πόσο τον αγαπάει το θωδωράκι και τέτοια. <μφι> θα πει και τα αυτιά τη Ελένη, θα έρθει η Ελένη εδώ, θα τα πει του τιμάριθμου και γενικό τη οικονομία του τόπου. Τι θα γίνει, θα, θα παίξουμε κάνω που και θα φάμε την ώρα μα, έτσι. Πώ Θα <σκέλε> να παίξουμε. <σकλέ> <σकλέ> <σκέλε> Εγώ πήρα φίλο κιόλα. Α. Ρίγα, ρίγα. Ρίγα, κάνει το δωρέ. Με θέλει σήμερα, έτσι. Λοιπόν, το 50, έτσι. Όχι, 20 να το παίξουμε. Έτσι, Ελένη. Oh. Ναι, βέβαια, για να μπορούμε hmm. να βάλουμε και καναφές να γελάσουμε. Λοιπόν, 20 άρικο. 20 άρικο, 20 άρικο. Ποιο Περιμένεις κανέναν. Εγώ, όχι. Ποιο είναι, Κατίνα. Ένα κύριο. Τι κύριος. Ο κύριος Λευτεράκη, λέει. Ποιο? Τι έπαθε εσύ. Ποιο είπε ότι είναι η από πάτρα, Α, Να περάσει αμέσως κάτι, κατίνα. Θοδωρή ε Βρε, δεν με περίμενες όπως σήμερα, έτσι Σαν πως σε περίμενα αύριο Η κυρία Φοφό <ΣΣΣ> <ΣΣ> Σας γνώρισα αμέσως από τη φωτογραφία που μου είχε δείξει το Θοδωράκη Εγώ, κύριε Ναι αυτή που είσαι με την κυρία Φοφό πάνω σε ένα καράβι... Α, ξέρω. Αυτή που έχουμε βγάλει στο Αγγέλικα. Ναι, μια που κάθεται η κυρία Φωφώ στην πολυφρόνα mm. και εσύ ο όρθιος δίπλα της Αγκόπανος. Τι είναι άλλη πορεία, παιδιά! Μαγία μου παθένα, το, μαγία μου παθένα, τι είναι αυτό που έπαθα σήμερα, Ρεθανάσι, τι! Για δώσε μου μια κλωτσά να δω πώ ονειρεύουμε. Αν ονειρεύεσαι εσύ, ονειρεύομαι και εγώ και βλέπουμε και το ίδιο όνειρο. Όχι, όχι, όχι, κλώτσα με, γιατί μπορεί και αυτό που λε εσύ να το βλέπω εγώ στο δικό μου όνειρο. Δεν ξέρετε λοιπόν πώ το ήθελα να σα γνωρίσω. Ο Θοδωράκη πια έχει έρωτα μαζί σα. Λευτεράκι λέει και κολλάει το στόμα του. Έτσι, Θοδωράκη. <laughs> <laughs> Αλίμονο. Κι εγώ ήθελα να σα γνωρίσω και λυπήθηκα μάλιστα πάρα πολύ τότε που είχα στην Αθήνα και Στη μητέρα μου. μου. το είχε πει ο Θαδωράκη, Πω είχα τέρθει. Αφού και δεν με κλωτσάει κανένα να πάρει μπρο στο μυαλό μου. Και δεν ξέρετε πόσε φορέ είχα πει του Θόδωρου. Αφού τέλο πάντων δεν έχουμε τη χαρά να τον γνωρίσουμε τον κύριο Λευτεράκη, φέρνει μια φωτογραφία του να τον δούμε τουλάχιστον. Και τι φωτογραφία μου έδειξε ο Θόδωρο. Τι, μια που είσαστε μαθητέ ακόμα. Α, ξέρω, μια που είμαστε αγκαζέ έτσι, έξω από το 8 γυμνάσιο. Αυτή δεν έδειξε, δε. Ωραία λοιπόν, μου έρχεται να μπήξω τα κλάματα Έλα ρε, ας τις συγκινήσεις, τώρα ε, Επιτρέψατε μου να σας γνωρίσω και δύο καλούς μας φίλους Κύριε Λευτεράκη Η κυρία και ο κύριος Καδρής Μα... Ο κύριος Λευτεράκη Τσαμπαρδής, χαίρο πάρα πολύ Κι εγώ κύριε Έχω ακούσει τόσα καλά λόγια εδώ για εσά, που πιστέψτε με, είναι σαν να σα γνωρίζω από πολύ καιρό. Και εγώ είναι σαν να γνωρίζω από πολύ καιρό, γιατί οι φίλοι του Θωράκη είναι και δικοί μου φίλοι. Έτσι, Δρεάτιμο, παιδί! Ακούπα να μου Καθίστε, κύριε Λευτεράκη, γιατί δεν κάθεστε. Α, όχι, δεν θα κάτσω. Ήρθα έτσι για να σα πω μια καλησπέρα και θα πάω στο ξενοδοχείο να πληθώ λιγάκι να ξεκουραστώ, και αύριο πια θα τα πούμε με την ησυχία μα. Τι ξενοδοχείο, την αυτά που λέτε. Ακούστε, λέει ο Λευτεράκη στο θα πω λέει σε εξωματοχείο. Δεν είμαστε καλά. Εδώ θα μείνετε κύριε Λευτεράκη. Αλλά μη σα φέρνω ανησυχία. Τι είναι αυτά που λέτε. Κατίνα, μιλάτε εσεί, Θόδορη. Μιλάω, μιλάω. Ορίστε φωνάξετε και... Ναι. Πάρε τη βαλίτσα του κυρίου και πήγαινε την επάνω στο σαλονάκι. Θα στρώσουμε στο τηβάνι του κυρίου Λευτεράκη. Μάλιστα. Ε, να σα πω κάτι. Ε, να, να σου πω κάτι, Λευτεράκη. Ε, ποιο είσαι, μου ωραία, μου. Τι ποιο είμαι. Ποιο είσαι, τέλο πάντων. Τι ποιο είμαι. Δεν σε καταλαβαίνω, Εθόδορη. Τι σου η πλάκανα αυτή που τώρα Είναι μέσα, όχι από το ποτί Κάψα, κάψα, ζεστάθηκα Ζεστάθηκα και ρίχνω λίγο νεράξι στην κεφαλή μου να συνέχτω Δεν είμαι, δεν είμαι καλά φοβό, δεν είμαι καλά, δεν είμαι καλά Ελένη, Ελένη, Ελένη Ελένη Ναι, Εμπρό. Εμπρό. Εμπρό. Ναι, τη δεσμηρίδα ένα παρακαλώ. Η ίδια. Ά, α, ε, άκουγα θα δωράκι εδώ. Είναι βρεθό. Από τι 8 μέχρι έχει τιμένη και σε περιμένω. Δεν είναι τρόπο ναι. αυτό. Εντάξει, άκου μου, άκου, Μανούλα μου, με ακούω. Σα ναι. ακούω. Ακουλε να δειζενάκη, αυτό το σημερινό τέλο πάντων αναβάλετε. Αναβάλετε. Ναι. Αναβάλε, μανούλα μου, αναβάλετε όμω. Αναβάλτε πάρισνο και δεν γίνεται και τίποτε άλλο, δηλαδή. Ήταν έτσι ανάποδα τα πράγματα που τι να σου λέω τώρα. Καλέ, εσύ δε μου πει ότι είχε βγάλει και τα εισιτήρια για την Πάτρα, που χτέσει το μεσημέρι. Ναι, τα είχα βάλει, ενταξία όμω ε, ήρθε η πάτρα εδώ. Τι, ε... ήρθε η πάτρα εκεί. Μα τι λες τώρα! Δεν μπορώ να σου εξηγήσω. Είναι πολύ μπερδεμένα τα πράγματα. Ε, άμα σε εδώ θα σου τα πω. Θέλει να συναντηθούμε κατά τι 11 του Ζώνα, Ποιο αποκλείεται. Δεν θα βγω σήμερα από το σπίτι μου. Γιατί είσαι αρρωστό, Όχι, αλλά εδώ στο σπίτι μου ήρθε ένα. Ένας δηλαδή. Ένας που, που δεν υπάρχει. Τι? Ένα που δεν υπάρχει, λέω. Ήρθε εδώ ένα που δεν υπάρχει, την άρχισε του καλού καιρού και καταλαβαίνει. Τώρα πώ να φύγω εγώ που υπάρχω και να βρίσκω να κάνει κομμά σπίτι μου ένα που δεν υπάρχει. <laughs> να υπήρχε να πω. Μάλιστα, κύριε. Μα τι λε τώρα, Θόδωρε, τρελάθηκε. Αυτό δεν το ξέρω. Μπορεί και να τρελάθηκα. Αλλά... Και αν δεν τρελάθηκα ακόμα, πού θα πάω, θα το καβαλήσω το καλάμι. Άκουρενάκι, αν εξακολουθήσει αυτό το βιολί για άλλε 24 ώρε, δεν την κλειτώνω. Θα φορέσω χλαμίδα και επικεφαλέα, θα πάω στο άγαλμα του κολοκοτρόνι, θα καβαλήσω πίσω στα καπούλια του άλογου και θα αρχίσω να φωνάζω ότι ηλεκτεράκι δεν υπάρχει. Μπρε Θόδωρε, τι είναι αυτά που λε. Και αυτά που λέω δεν είναι τίποτα μπροστά σε αυτά που γίνονται εδώ μέσα. Αν μα εδώ θα σου τα πω τώρα δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Όστα αποκλείεται να είσ να πάω να την πάρω εγώ. Να, να μην πα πουθενά. Ναι, να. Γιατί πρώτον σήμερα είναι αργία. Και είναι κλειστά τα μαγαζιά. Και δεύτερον η γούνα σου που έχει κάψει τη δικιά μου είναι εδώ. Στο σπίτι σου. Ναι, κάνε ξυπνάδα και μου τη φέραν χθε το βράδυ εδώ. Και η γυναίκα σου. Τώρα σου είπα, δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Πρέπει να σου μιλάω 8 ώρες για να αρχίσει να καταλαβαίνει. Άκου, δωράκι. Ναι, λέ, λέγε γρήγορα. Δεν μπορεί να μου τη στείλει γούνα. Πού θα στείλω, δεν γίνεται. Να στείλω εγώ να την πάρω. Ούτε αυτό γίνεται. Ή, μάλλον... Ε, Με ακούσες να αγή. Σε πω. Κοίτα, ε, τηλεφώνησε τον πύρους στο σπίτι του εκ μέρου μου και ρώτα τον που κάθεται αυτή η υπαλληλός του, η μελαχρινή, υψηλή, που μου έφερε χτες τη γούνα. Πάρε ένα ταξί, αντεβρέσινα και πέσεις να έρθει εδώ, να τη ζητήσει. Επειδή τα ξέχασε να της βάλει το... το... Ε, ξέρω εγώ τι βάζουνε στις γούνες. Κατάλαβες? Κατάλαβα. Θα πάω. Για πες μου. Είναι ωραία. Πολύ ωραία. Ε, είναι. Τι? Ε, Δίπατη βιλίτσα, δηλαδή με δύο πατώματα. Αλλά έχει και μια πάρα πολύ ωραία βεράντα και μεγάλη. Σκέπτομαι να την κάνω έτσι με κολόνε και φαναράκια. Φωδωράκι, τι λέει. Ναι, ε, βέβαια, μόλι γίνει η μελέτη του πετών Φωδωρέ. Τώρα δεν μπορώ να σου πω τίποτα. Ό,τι σου είπα πριν. Ε, ε, ναι, τώρα βέβαια θα ξανακάνω το λογαριασμό. Μπορεί να πέσουμε και κανένα 10% έξω, αλλά πάντως ε, εκεί περίπου. Είναι κανεί μπροστά και δεν μπορεί να μου μιλήσει. Ε, βέβαια. Λοιπόν, θα σου μιλάω εγώ. Και αυτό γίνεται. Λοιπόν, θα σου στείλω την υπάλληλο που έφερε χτε στη γούνα να την πάρει πίσω. Έτσι, να τη στείλω. Να τη στείλει, να στείλει. Να στείλει δηλαδή και το σχεδιάγραμμα του οικοπαίδου μαζί με την έτσι που λε. Εντάξει. Και άμα μπορέσει, τηλεφώνησε μου εσύ. Έτσι. Ναι, ναι, ναι, ναι. Θα σου τηλεφωνήσω μόλι γίνει η μελέτη του μπετών. Για πες μου τώρα. Τι. Μ' αγαπά. Πολύ. Ε, πολύ ακριβό το πιτσπέιν. Υπάρχουν ε, κι άλλε ξυλίε εξίσου καλέ και σημαντικά οικονομικότερε βέβαια. <laughs> Πιτσιπέιν <laughs> Τώρα τι να σου πω Με βρίσκει βολικό επειδή λόγω της κρίσεως Τέλος πάντων δεν υπάρχει και τόση δουλειά Γεια σου αγάπη μου Γεια σου και σε ευχαριστώ για την κούνα Παρακαλώ, παρακαλώ Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. <laughs> Τι μυστήριε <ρε>, φοφό <laughs> Αυτοί οι άνθρωποι τέλος πάντων Επειδή πρόκειται να χρήσουν ένα σπιτάκι εκεί πέρα Νομίζω ότι έχουν το δικαίωμα να σε απασχολούν 24 ώρες το 24 ώρο Ποιο ήταν δηλαδή στο τηλέφωνο να, Ένας πελάτης Θέλει να του κάνω μια βιλίτσα στη φιλοθέη Αλλά τι θέλει και καλή τι θέλει και αυτήν η Πέιν θέλει να τη βάλει Που πας ρε κύριε με 360 Καλά δεν λέω ρε φοβό Ως πελάτη ήτανε Ε ναι δεν άκουσες λέγαμε Και πώ τον λένε αυτόν τον πελάτη Κιό, ναι. ό, ό, Όνομα δεν λέω Γιατί? Να με κρεμάσει ανάποδα όνομα δεν λέω ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω, ξέρω και εγώ Θες, θες να μου κουβαληθεί εδώ πέρα κι αυτή Πώ να σου κουβαλήθει δηλαδή, Ένα, ε, επειδή όχι μυστικό και δεν θέλει τέλο πάντων να κοινολογηθεί το να χτίζει σπίτι, αν μάθει ότι εγώ κάθομαι και λέω το όνομά του, μπορεί, ξέρω εγώ, να μου κουβαληθεί. Και να μου πει, Για, Γιατί τώρα, άσε με τέλο πάντων ρεχοβό, άσε με κάτω στο χάλι μου, άσε με γιατί. γιατί... Καλά, Α! καλά, αφ' ελευθερώ τώρα, τι έπατε τώρα, γιατί κάνει έτσι. Δεν θε να μου πει το όνομά του, μην το λες Δεν σε έπιασε κανεί από το λαιμό. Με έπιασε, με έπιασε. Πώ δεν έπιασε. Από το λαιμό με έπιασε. Γιατί εσύ ποιο ξέρει τι φαντάστηκε τώρα. Εσύ ξέρω εγώ, καθόλου απίθανο μπορεί να σκέφτεσαι το τηλεφωνό και είναι ερωμένη μου. Όλα τα περιμένω εγώ από σένα. Και εγώ από σένα. Α, θα ήσουν δηλαδή τόσο κακόπιστη, ώστε να τολμήσει να μου πει ότι και αυτό το τηλεφώνημα που άκουσε τώρα προλίγου με τα ίδια σου τα αυτιά ήταν τηλεφώνημα από κάποια γυναίκα. Ε, να σου πω. Ε, Προχτέ θα μπορούσα ίσω να το φανταστώ και αυτό. Από χτε το βράδυ όμω άρχισα να θεωρώ τι υποψίε μου. Γιατί από αυτός το βράδυ ε, Γιατί από αυτός το βράδυ που είναι εδώ ο Λεφτεράκης mm. Κατάλαβα ότι είχα ίσως άδικο να σε όσους υποπτευόμουν Ότι είσαι δηλαδή λιγάκι μουρταράκος είσαι Φαίνεται όμως ότι δεν είσαι και τόσο όσο φοβόμουν mm, Είδες, είδες, είδες που αδικούσες ε, Ναι, το ομολογώ, σε αδικούσα Ήμουνα βεβαία θα και, ότι τώρα τελευταία Πόσα μου έλεγε σχετικά με το λιφτεράκι, τα ψέματα ανέσχυντα. Και ότι ποιο ξέρει με ποιε τσουλίτσε γύριζε και για να μου δικαιολογήσει, τα φόρτωνε όλα στο λιφτεράκι. Ναι, έτσι νόμιζε. Ναι, έτσι. Και είχα πάρει και τι αποφάσει μου, δηλαδή. Τι αποφάσει. Ένα. Ο Θοδωράκη, μια φορά είναι του του δοθέντο, δύο μονάχα μου μένουνε. Τι και τι. Ε, ή να τον χωρίσω, ή να του κάνω κι εγώ ό,τι μου κάνει κι αυτό. Δηλαδή, α δηλαδή... πατήσω. Σου πέρασε τέτοια ιδέα, ρε φοφό. Ναι, Θόδωρή μου πέρασε. Το Θοδωράκι σου φωφόκα μου ναι, το Θοδωράκι μου Και αυτό γιατί είχα να πιστεύω Ότι δεν είσαι πια ο Θοδωράκης μου Αλλά ο Θοδωράκης μας Και είπα και εγώ να πάψω να είμαι φοφόκα σου Και να γίνω φοφόκας σας Πιανών και πιανών Α, αυτό δεν θα σου το πω και να μην επιμένεις Ένα μόνο μπορώ να σου πω Ότι σήμερα που θα έφευγες Είχα αποφασίσει να κάνω και εγώ το πρωτοβήμα Στον τρομερό κατήφορο που με έσπροχναν υποψίες μου Κι ήταν θα ήρθατε μπορεί να πει κανείς η σύμπτωση Να έρθει το βράδυ εδώ Δεν θα τον πιέτε κύριε Ναι, Κατίνα, άστον εδώ, σε ευχαριστώ ε, Δεν δε μου λες, Κατίνα αυτό ο, ο, ο κύριο που ήρθε χτε το βράδυ. Μάλιστα. Ε, ξύπνησε. Που, από τι 6 το πρωί έξω στη βεράντα σαν φάντασμα. Σα φάντασμα, είπε. Ναι, δεν είχε φέξει ακόμα όταν τον είδα έξω να σουλατσάρει. Παναγία μου, παναγία μου. μα. Τι, παναγία, τον είδα κι εγώ πριν από μισή ώρα στη βεράντα. Τον είδε. Ναι, και μιλήσαμε. Και, και μιλήσατε. Ναι. Κατίνε νερό. Ε, νερό να πιείτε. Όχι, θέλω να το ρίξω στο κεφάλι μου. Φέρε μου, τέλο πάντων, ώρα κατίνε νερό και ότι θέλω θα το κάνω λογαρισμό, θα σου δώσω τώρα και θα το κάνω το νερό. Καλά, κύριε, ερώτησα. Με δίσαι, Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Ε, τι λοιπόν. Το είδε και μιλήσατε. Ποιο. Το φάντασμα. Το, το, το, το λεφτεράκι τέλο πάντων. Το λεφτεράκι που βγήκε στη βεράντα σαν φάντασμα. Ναι. Ε, και συγχώρεσαι με κιόλα, Θόδωρε. Έχω τύψει. Θέλω να βγάλω ένα βάρο που έχω μέσα μου. Ε, δηλαδή. Ε, δεν άντεξα Θόδωρε, και το ρώτησα το λεφτεράκι. Τι το ρώτησε. Για τον περασμένο μήνα. Που είχε λείψει τρει μέρε, θυμάσαι. Που μου είχε πει ότι θα πά στην πάτρα για μια μέρα και κάθισε τρει. Ναι. Δεν μου είχε πει ότι σε κράτησε ο Λευτεράκης Ναι. Δεν άντεξα και το ρώτησα. Το ρώτησε. Ναι. Και τι σου είπε. <laughs> ότι μου είχε πει κι εσύ. Ότι είχε μια δουλειά στην Αύπακτο ότι σε πήρε και σένα, mm. ότι εσύ δεν ήθελε να πας ότι επέμενε, ότι το πρώτο βράδυ φάγατε έξω στη, στην Παριζιάνα, mm. ότι έσκασε το λάσικο του αυτοκινήτου. Όλα τέλο πάντων. ο Θεό, ο ο τι ζητά! Μέσα το έχω μέσα. Πού είναι ο κυρίω, μέσα πήγε. Μέσα να του πάρω το νερό. Όχι, άφησε το Ξέρω εγώ πάλι και Όχι, όχι έννοια σου. Εντάξει, το βρήκα. Τι το βρήκες, Το φυλακτό μου. Έχει μέσα το τίμιο ξύλο. Γιατί να μην το φοράω, Έτσι, Ροφοφό, Τίμιο ξύλο είναι αυτό. Σε φυλάει. Υπάρχουν και πράγματα που τι να σου κάνει και η αστυνομία. Είναι δυνατόν τώρα να τρέχουν οι πολυσμάντιοι να πιάσουν φάντασμα βρικόλακες και νεράιδες. Άντε στην εταιρεία ψυχικών ρευνών θα σου πούνε. Μα τι λες τώρα. Όχι, για το φυλακτό λέω. Αφού το έχω δηλαδή, γιατί να το Τι και... παίρνει τώρα, Τ... Τον θανάσει. Λέω μια κίνα εδώ. Ο Δευτέρη, τέλο πάντων, να, να πω και του Θανάση και τη Ελένη να έρθουν το μεσημέρι να φάμε όλοι μαζί. Να παίρνουμε κουράγιο ένα από τον άλλον. Να μην είμαστε μόνοι μαζί, δηλαδή. Δηλαδή έτσι φεύγει το φόκι μου. Όπω θέλει. Εμπρό. Εμπρό. Θανάσσι, είσαι. Όχι, ο αδερφό μου. Ένα μωρό τώρα, άσε τι κουταμάρε. <συσίλει> έτσι δεν μου λε και <έτσι>, εσύ χθε. Ναι, ναι, εντάξει, <συσίλει> καλά, άστα τώρα. Ακούω Θανάσσι, παρέβρε την Ελένη να φάμε μαζί. <συσίλει> Για σήμερα το βράδυ λε. <συσίλει> Τι για το βράδυ, για τώρα, για το μεσημέρι. Και τρώμε και το βράδυ, και τρώμε και αύριο το πρωί, και τρώμε και αύριο το μεσημέρι, και τρώμε και αύριο το βράδυ, και τρώμε και μεθαύριο. Για στάσου, για στάσου ρε, τι λε τώρα. Τι τη λέω, σα καλώ βράδεφε. Πάρε την Ελένη, λέω, και να την αφάμε μαζί. Και να από τώρα δηλαδή, γιατί με αυτόν εδώ εγώ φοβάμαι. Ε, φοβάμαι τέλο πάντων να μην μπλήξει ο άνθρωπο. Ε, να είμαστε ε, όλοι παρέα, κατάλαβε. Έλα με θαγασάκι, έτσι. Καλά, θα έρθω. Γρήγορα όμω. Όσο πιο γρήγορα γίνεται. Γιατί θέλω να μάθω νέα και για τον τιμάριθμο. Ναι, έλα, έλα, έλα που να θα έρθουν, <laughs> δόξα ο Θεός Με μάμα Τι είναι Να το, ναι. Ε τι, ο κύριος Λευτεράκης ο, Όχι, τον είδα απότομα και ξαφνιάστηκα <laughs> Καλημέρα Θεοδωρή <laughs> Καλά στο φίλο μου το Λευτεράκη, το φυλακτό μου Λοιπόν, τι μου γλυκοπικρογίνεσαι Εμείς με την κυρία Φοφό καλημεριστήκαμε έτσι Ναι το είπα το δωράκι ότι είδα Και τέλο πάντων είχα και την αδιακρισία να σα υποβάλω σε μια μικρή ανάκριση Α ναι, είχαμε ανακρίσει το δωρή και πώ, και πού, και πότε, και διατί, και πότε, και πού, και πότε. <χε> δεν πιστεύω αν με Αφίλετε, Αφήνετε μα, αμαστοί, όπω όλοι. Και ασφαλώς θα χαρείτε να σα πω ότι οι απαντήσει σα διαλύσανε την απειλή ενό διαζυγίου ή και κάτι χειρότερο ακόμα και από το διαζύγιο. Έτσι, ο δωράκι. Mm, έτσι, έτσι, έτσι. Ώστε δεν με παρεξηγήσατε. Γιατί να σα παρεξηγήσω, μα τα μίτσα μου. Έτσι είναι όλε οι γυναίκε. Άπιστη θωμάδε. Μήπω η μου πάει πίσω, δεν Ορίστε. Λίτσα λέω. Ποια λίτσα? Γυναίκα μου. Ναι, ε, μάλιστα. Η, η γυναίκα του. Λίτσα τη λένε. Το δωρή. Ορίστε. Πες τι σου λέει η Λίτσα όταν έρχεσαι στην Πάτρα. Τι μου λέει, μου λέει. Δεν σου λέει. Δεν σε ρωτάει αν είμαστε μαζί, ξέρω εγώ, τα βράδια εκεί που βλέπουμε. Ε, ναι, ναι, ναι, ναι με, με ρωτάει η γυναίκα του. <laughs> θυμάσαι τότε, Ελθεδορή, που μείνα εδώ, που πρωτοσυναντηθήκαμε τέλο πάντων και πήγαμε στα μπουζούκια και γίναμε φέτσει. Θυμάσαι ύστερα από καιρό, όταν πρωτοήρθε στο σπίτι μου στην Πάτρα, τι σου είπε η Λίτσα. Τι μου είπε. Τι σου είπε. Ε, ξέρω τι μου είπε. Οτι τι μου είπε, μπορώ να πω τώρα όχι. Δε σε όρκησε στο στεφάνι σου αν είμαστε μαζί εκείνο το βράδυ Με όρκισε. Το θυμάσαι Σαν να είναι τώρα Ζηλιαρόγατο και ηλίτσα κυρία φοφό μου Έτσι Έτσι έτσι Έτσι και να δούμε που θα το βγάλει άκρη ε, Περιμένεις κανέναν εσύ ε, Όχι Εκτός από το θανάση δηλαδή ε, Κυρία ήρθε αυτός για το ηλεκτρικό Σοδωράκη ε, ε, ε. Δεν θα με μαλώσεις Για ποια δουλειά τα λεφτά του ηλεκτρικού τα ξαναφάγαμε. Ε, εγώ δηλαδή με την ιδέα ότι θα είσαι σήμερα στην Πάτρα, είχα βάλει ρεβίθια για μα. Μια όμω και ήρθαν έτσι τα πράγματα, έστειλα την κατίνα πρωί-πρωί και με τα λεφτά του ηλεκτρικού πήρε κρέα. Τι ας πω, ποσα Πόσα θέλει τώρα, είναι το ηλεκτρικό. Ναι, ναι, ναι. Δεν πιστεύω να θύμωσε. Όχι, τώρα, τώρα πια το συνήθισα. Ε, Δώσ' μου και ένα 500 άρικο ακόμα να πάρω και κάτι άλλο που μου χρειάζεται. Ορίστε. <laughs> Πέστε τώρα, εσεί γιατί εγώ πρέπει να κοιτάξω για το φα. Έξω είναι αυτός. Ναι, δώστε μου όταν τα πάω. Α, σε πάω εγώ. Λοιπόν, λοιπόν, στο λέω για το καλό σου δηλαδή. Αν είσαι φάντασμα, δίνε του. Έχω τίμιο ξύλο απάνω μου. Ορίστε. Ρε Θεδωρή, σε χάνω. Τι είμαι χάντζη δηλαδή. Ξέρω εγώ. Κάτι τέτοια έλεγε και ο Δελαπατρίδης και τον άρπαξαν τη μασκάλες, τον στρίμοξαν στο τρελάδικο και τον πλακό σε αισθαντούς. Δεν σε νοιάζει που έχω τίμιο ξύ γιατί έμεινα. Δεν είσαι δηλαδή γιάστα σου να πιασω το χέρι σου. Γιατί θα έπου είναι από κρέα, Από τι θέλει να είναι από κοντρα πλακέ. Ε, πε μου, Πεσ μου λοιπόν, κύριε, αυτέ μου, κύριε τάδε μου, κύριε πώ να σε πω τώρα κύριε λεφτεράκι τέλο πάντων, αφού σου κανει γούστο. Ποιο είσαι τέλο πάντων και τι σωριαστείο είναι αυτό. Δε σε αντιλαμβάνει. Γιαπογενό, Αυτό πώ λένε αν είσαι ένα φαντασμα, θα σε σέπαινε το φυλαχτό μου, αφού δεν είσαι όμω φαντασμα και δεν σε πια το φυλακτό πάει να πει είσαι άνθρωπο και σε πιάνει το βάζο που θα σα φίσω στο κεφάλι. Μη, μη Θεβροί, Εσύ! Τι! Ε, που εκεί! Πέζουμε, παίζουμε! Τι παίζετε, παιδιά! τι αδειά κάνουμε! Κυρία Φωφό, ξέρετε τι μου έλεγε! Πάσε! <laughs> σα μου, σα Επειδή μα είπε η Κατίνα πω γύρισε το πρωί σαν φάντασμα, Ότι είναι φάντασμα το αυτό. Αιδίε, να πάντων, για να περνάει η ώρα. Καλά, <laughs> για πες μου τώρα, κρασάκι <laughs> έχουμε. Να στείλουμε να πάρουμε και μερικέ μπύρε να τι βάλουμε από τώρα στον πάγο. Ναι, βέβαια. Ακούστε, κυρία Φωφό, μην κάνετε φασαρία για μένα, Εγώ δεν είμαι, ξένος, εκτός και είμαι ξένο, εκτό κι αν με θεωρείτε ξένο. Ξένο βρε με θεωρείς Έλα Χριστός και Παναγία Ακού ξένος ο λεφτεράχης <laughs> Ας γελάσω δίσι. Ξέρεις από ο Δύση Ξέρεις από πότε το ξέρω Από τόσο φαντασματάκι Το παιδάκι Έτσι λεφτεράκι Έτσι βέβαια <laughs> Από τότε που κλεβαμε μαζί τα μούρα από του παπά τον κήπο Να τα πάλι τα μεταφυσικά Τι είναι Όχι λέω μνήμη που την έχεις λέω Το θυμάσαι κι αυτό ρε Αμέ, Και αυτό και τι καρφίτσες που βάζαμε στην καρέκλα του καθηγητή τη Γαλλική που λέτε κυρία Φωφίδα. Α, τα ξέρω. Δη... Όλα τα κατορθώματά μου τα έχει πει ο Θοδωράκη. Λοιπόν, με συγχωρείτε με ένα κύριε Λευτεράκη. Ε. Παρακαλώ. Mm. Λοιπόν, κόντεβα να τη φάω Τι κόντεβε. Να τη φάω, πώ το λένε. Να σε πιστέψω όταν έλεγε ότι δεν ξέρει ποιο είμαι και ξέρω εγώ. Τα έλεγε τόσο φυσικά mm. που δεν κατάλαβω ότι ήταν πλάκα. δεν το κατάλαβε, ε? Όχι. Ξέρει την πέρασα από το μυαλό. Τι σου πέρασα. Ότι κάπου τα κοπάνισε πρωί-πρωί και δεν ήξερε τι έλεγε. Ε, λοιπόν, σε πληροφορώ ότι ήξερα πολύ καλά τι έλεγα και όχι μόνο ήξερα εγώ, αλλά ήξερε και εσύ τι έλεγα. Δηλαδή. Ποιο είσαι τέλο δηλαδή, πάντων, ώρα, δε φέ μου. Ποιο είσαι και τι θέλει από μένα. Αν είσαι εκβιαστή, μπράβο. Μεγά σου. Μεγά σου, με χαρά σου. Μου την έσχασε μια χαρά. Πε μου πώ θα θε να τα δώσω, να πα στην ευχή τη Παναγία. Πε μου πώ Πάλι τα τρελά. Ναι, ναι, ακού, ακού, ακού, ακού, ακού, τέτοιε. Η ανθρώπινη υπομονή έχει και αυτή τα ωριά τη. Ε, λοιπόν, αυτά τα όρια για μένα έχουν εξαντληθεί. Πρόσεξε, πρόσεξε γιατί θα εγκληματίσω Θα εγκληματίσω και δεν θα πάθω και τίποτα Δηλαδή γιατί θα σκοτώσω έναν άνθρωπο που δεν υπάρχει Καινούργια πλάκα μου ανοίγει τώρα δηλαδή Ξέρεις την πλάκα σου ανοίγω τώρα, την πλάκα του τάφου σου σου ανοίγω Κι όπου να είναι θα σου πω περάστε Θοδωράκη Έλα, το μάτι σου γυαλίζει <laughs> Γιατί δεν θες να συνοηθούμε λος πάντων <laughs> Τι σε εννοείς Λες ότι είσαι ο Λευτεράκης Όχι λέω, είμαι. Είσαι ο ελευθεράκη ο τσαμπαρδί που δεν υπάρχει. Ναι, ρε θόδωρη. Είμαι ο ελευθεράκη ο τσαμπαρδί που υπάρχει. Που είναι 72 κιλά και τον έχει μπροστά σου όλο ζώντανο, ομιλούντα και τρισδιάστατο. Ναι, ταυτότητα. Τι ταυτότητα, Τι, ταυτότητα, ταυτότητα, ταυτότητα, ταυτότητα. Που να λέει ελευθερία ο τσαμπαρδί, πάτρε κτλ. Αμέσω. Αμέσω, βέβαια. Αφού σου κάνει γούστα να μου τον περιπολάκι, γιατί να σου χαλά το κέφι. Ταυτότητα, δεν θέλει. Ορίστε. Σιγά, σιγά, Με το ε, μαλακό ε, μου ε, τη ε, δείξει απότομα. Ε, Π ε, να στη δείξω ή να μην στη δείξω Έχεις ε, ταυτότητα Ε δεν έχω Που λέει Λευτεράκης Τσαμπαρδής ε, Τι θες να λέει Θεόδωρος Κολοκοτρώνης ε, Αυτό θα είναι πιο πιθανό Λοιπόν θες να τη δεις Για σκάσε μύτη Ορίστε Ποιος είναι Δεν ξέρω τώρα πάει κάτι να ένοιξει. Η Δεσποινής που έφερε χθε. τη γούνε. κάτι θέλει τον κύριο Να περάσει Περάστε Δεσποινής Καλημέρα σα. Ε, καλημέρα σα, ε, Θεσπνή. Εχθέ μια φορά η καληνύχτα σας σα δεν έπιασε. Και από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε καλημέρα καλή μέρα θα πιάσει. Γιατί η καλή μέρα από το πρωί φαίνεται. Ορίστε. Ε, καλημέρα, τέλο πάντων. Α, με συγχωρείτε που σα ξαναενοχλώ, αλλά εχθέ με τη φούρια μου σα έβαλα μια άλλη φόδρα. Γιατί δεν έβρισκα αυτή που μου πρόοριζαν για τη γούνα σα. Αν θέλετε λοιπόν να μου τη δώσετε να την αλλάξω. Ναι, ναι, βεβαίω. Ε, μια και είναι να γίνει δουλειά, να γίνει η σωστή. Έτσι. Ε, για φέρε τη γούνα, κατίνα. Στην κρεβατοκάμαρα είναι. Ξέρετε ποια γούνα είναι, κύριε Λευτεράκι. Έχει γούστο να είναι αυτή που σου είπα να πας για τη λίτσα Α, Αυτή είναι ε, Πρόκειται να σας τη φέρει σήμερα στην Πάτρα Μπράβο λεφεδράκι Και εγώ όλο θα το ξεχάσω Είναι καλή Α, Πολύ ωραία θα τη δείτε τώρα Ορίστε oh. Έλατε Έλατε δε στιγμούλα να τη δει ο κύριος Λευτεράκη Μουράσε τώρα που θα τη δει ο κύριος Λευτεράκης Έλα χαημένα μην είσαι πισματάρες Ορίστε κύριε Λευτεράκη Πώς σου φαίνεται Πολύ φινά, η Λίτσα θα τρελαθεί και η τη, είναι πολύ ωραία Εγώ δεν βλέπω το λόγο γιατί να την αλλάξει Πολύ ωραία είναι, θα βάλουμε καλύτερη, μαντάμ Καλύτερη δηλαδή Και το υφάσμα καλό είναι, και το χρώμα γλυκό Μωχ, ένα λόγος σου λέει θα βάλει καλύτερη Α την κοπέλα να κάνει δουλειά της εγώ, αν ήταν δικιά μου, δεν θα την άλλαζα τη φόδρα. Ε, δεν είναι δικιά σου. Είναι όμω δικιά μου. <ποιονή> Ποια είναι δικιά σου, α την κούνα, α την κούνα. την. Δεν δυνατή η κοπέλα να τη βάλει καλύτερη φόδρα. Δεν χρειάζεται καλύτερη φόδρα. Και εγώ είμαι με τη γνώμη τη κυρία Φουφώ. Άλλωστε, οι κυρίε ξέρουν περισσότερα από εμά αυτά τα πράγματα. Εντάξει, δε έτσι θα την κρατήσω. Ορίστε. Όπω αγαπάτε. Χαίρετε και μερσή. Και στο σο κοπέλα μου. Έτσι. Αφού σου λέει η φόδρα είναι καμένη. Δεν είπε καμένη δες Είπε, είπε. είπε, ίπε ίπε ίπε Χάλια είναι ίπε. Θα τις βάλει καλή. Δώσε μου του τηγουνάλες θεραγμένη. Όχι, άσε. Okay, θα την κρατήσω έτσι. Και λέω μάλιστα να πεταχτώ μια στιγμούλα στο πρακτορείο. Να. Σε πέντε λεπτά φεύγει ηλιοφορείο για την πάτρα. Και είναι όλη γνωστή. Θα τη στείλω τη λίτ τώρα να την έχει σε πέντε ώρε. Θα είναι μια πάρα πολύ ωραία έκπληξη για την κυρία σα. Έσκειξε γουύλα γούνα χαμώ. Σαινί γούνα τη γυναίκα μου! Τι να ένα θάπουλο στο δωράκι; Ανέκο πελά μου, άδε είπαμε, τη γούνα την κρατάμε έτσι. Καλά κύριο όπω αγαπάτε. Χαίρετε. Χαίρετε Χαίρεται δεσπενή, χέρεται. Δεσπινήσετε, ε, ε, δεσπίσει. Ορίστε. Ε, ε, τίποτα τίποτα. Καλά ε, θα, θα περάσω εγώ, παίστερτε. Από πού θα περάσετε. Α, μα με και μπουμπάσετε να σου κάνω. Σε ποιο να πω ότι θα περάσετε εσεί. Όποιον βρίσκεις λέγε του θα περάσει ο χύριος Θοδωράκης Εσύ που θα πάει θα το πεις εκεί που χρειάζεται Μα τι λες τώρα στη Δεσποινήδα Θόδωρο Και ο πάντων, χαίρετε Δεσποινής και ό,τι σας φωτίσει η Παναγία πια τι να σου πω Χαίρετε <laughs> Αυτό όμω, λεφτεράκι που κάνει. <laughs> Αυτό που κάνει. Τι κάνει. Να μην με αφήνει, τέλο πάντων, να την περιπηθώ την κυρία Λίτσα όπω θέλω. Και εγώ σου λέω ότι η Λίτσα θα τρελαθεί. Ε, τότε θα αισθανθεί και με την κυρία Λίτσα σε κανένα δαφνή. <laughs> Ολοκαλαμπούρησε, τέλο πάντων. Μην είδε κάτι καλαμπούρια. Λοιπόν, α πηγαίνω να προλάβω το λεωφορείο. Να σου φέρω και τη βαλίτσα σου. Όχι, όχι, εγώ θα γυρίσω. Σε πέτρε λεφτά θα είμαι εδώ. Τη γούνα όμω τι παίρνει. Ε, δεν είπαμε. τα Ποιες θα κάνουνε μούτρα δηλαδή Ποιες ε, ε, Είπες οι άλλες θα κάνουνε μούτρα Ποιες άλλες Ο, Μιλάω γενικώ. λέω και τις φίλες της κυρίας Λίτσας <laughs> Τέλος πάντων θα ζηλέψουνε Ούνα είναι αυτή. <laughs> ναι λοιπόν γεια σας σε δύο λεφτά θα είμαι εδώ Ναι να σου πω την ταυτότητα δεν μου την έδειξες Τώρα που θα γυρίσω Γεια σας Στη θεατρική βραδιά ακούσαμε το πρώτο μέρος του έργου του Αλέκου Σακελάριου «Ο φίλος Μολεφτεράκης. Ακολουθεί ένα μικρό διάλειμμα και στη συνέχεια θα ακούσουμε το δεύτερο μέρος. Στην βραδιά ακούμε το δεύτερο μέρος του έργου του Αλέκου Σεκελάριου, ο φίλος μου Αλευτεράκης. Γιατί του είπες για την ταυτότητά του? Ε? Όχι, να. Μιλάγαμε για τι ταυτότητε και έλεγε ο Λευτεράκη, αν είναι δυνατόν δηλαδή, ότι στη φωτογραφία που έχει απάνω στην ταυτότητά του είναι ίδιο ο Μάρνο Μράντο Κάτι πράγματα δηλαδή. Λοιπόν, είναι πολύ συμπαθητικό άνθρωπο. Ποιο? Ο φίλο, ο Λευτεράκη. Α, ναι, βέβαια. Πολύ καλό βέβαια. Και φαίνεται να την αγαπάει πάρα πολύ τη γυναίκα του. Τη Λίτσα, τρελαίνεται. Ναι. Δεν είδε πώ έκανε. Να τρέξει αμέσω να τη στείλει στην πάτρε. Και είδε πώ να αρπαξει τη γούνα, σαν να του καλά σε ελληνικό κατάστημα. <laughs> και ξέρει. Χθε πάλι σε παρεξήγησε αγοράκι μου. Εμένα, mm -hmm. γιατί Δεν ξέρω πως μου φάνηκε αυτή η γούνα ύποπτη Σαν πως να σε στενοχώρησε που σου τη φέρανε εδώ Σήμερα όμως κατάλαβα πόσο άδικο είχα πάλι Να μου την πάρει μέσα από τα χέρια Τι τι είπες Πάλι καλά λέω που το κατάλαβες τώρα Κάλλιο αργά παραπότε Γεια σας Φοφάκι μου Ειδού και ο λίγα γλυκά Α, μα τι να τα τώρα δεν είμαστε καλά Σαν δεν τρεπόσαστε Λοιπόν Θανασάκη ένα ουζάκι θα το πιούμε έτσι Θα το πιούμε Και ξέρεις που θα το πιούμε Έξω στη Βεράντα στη Ιακαδίσσα Έτσι φωφάκι μας στέλνεις δύο ουζάκια έξω Πώς να σας στείλω Πάμε εμείς Για λέγε λοιπόν Πάμε προχώρα Πάνε τώρα να τα πούνε. Τι σου είπε σένα ο Θανάτη χτε το βράδυ, Τίποτα συγκεκριμένο. Πώς σου φάνηκε, μου λέει αυτό ο περίφημο Λευτεράκη. Πρώτη τάξεω κύριο, του λέω. Τίποτα άλλο. Τίποτα. Α, μόνο σε μια στιγμή μου είπε να δει μου το είπε. Α, μου λέει πολύ μυστήριο τέλο πάντων αυτό ο κύριο Λευτεράκη. Εσύ, τι κατάλαβες δηλαδή. Του είχε πει ο Θόδωρο την αλήθεια του Θανάση για το Λευτεράκι ή όχι. Τι να σου πω. Δεν μπόρεσα να καταλάβω και καλά. Αλλά μάλλον του είχε πει. Κι εγώ έτσι νομίζω. Δεν είδε πω τον πήρε να πάνε γρήγορα γρήγορα στη Βεράντα, δήθεν για τη Λιακαδίτσα. Πάνε για να τα πούνε τώρα, να ανταλλάξουν τι γνώμε του και να καταστρώσουν τα σχέδιά του. Για πε μου, ο μπάμπη πώ θα πάει. Α, περίφημα. Ω λεφτεράκι είναι α συναγώνιστο. Ο Θοδωράκη πάει να τρελαθεί. Πριν από λίγο του ζητούσε την ταυτότητά του. Μη μου το λε. Και ο μπάμπη τι έκανε. Α δεν ξέρω. Φυσικά όμω δεν του έδειξε ταυτότητα. Τι ταυτότητα να του δείξει. Και που έχει πάει τώρα Ποιο Ο μπάμπη. Α που να στα λέω Ε η Γούνα. Τι? Να ήταν κι άλλη Μη μου το λες Βέβαια. Ήρθαν έτσι τα πράγματα που του την πήραμε μέσα από τα χέρια του και δεν μπορούσα να πει και τίποτα Με γεια σου λοιπόν Ευχαριστώ Να τώρα δεν είναι πέντε λεπτά Την πήρε ο Μπάμπης ως λευτεράξη φυσικά Και πάει η τάχαντη στήλη στη δίθεν γυναίκα του Δεν ξες λοιπόν τι σερμπέ τη Το καταλαβαίνω και να ακριβή Γούνα ε Μωρέ ποιο τη λογαριάζει τη Γούνα Εγώ Ελένη μου Έχω μάθει και χωρίς γούνα Δεν χαίρομαι για τη γούνα Χαίρομαι που θα σκάσει αυτή η παλιοκατσίκα, Αυτό το παλιό θήλυκο Και μαζί της θα πλαντάξει και ο Θοδωράκης Α, θα τον κάνω εγώ να χορέψω ταψί Σκέπτεσαι δηλαδή να το τραβήξει κι άλλο το σχοινί Κι άλλο, ώσπου να σπάσει Ε, όχι Εγώ νομίζω ότι πρέπει να σταματήσει πια αυτό το αστείο Και ποιο σου είπε ότι είναι αστείο εσύ, Ελένη μου, δεν ξέρει τι έχω τραβήξει δυο χρόνια με τον παλιάνθρωπο, τον άντρα μου και με το δίθεν φίλο του, τον ανύπαρκτο Λευτεράκι Γι' αυτό μιλά. Και ποιο ξέρει, δηλαδή, τι θα τραβούσα ακόμα, αν δεν μου άνοιγε τα μάτια η σμήνη. Που έμαθα εντελώ τυχαία από μια καμαριέρα ενό ξενοδοχείου των πατρών, τη μηχανή με τα τηλεγραφήματα. Αυτό δεν μου το είχε πει. Εγώ είχα την εντύπωση ότι μόνο σου τα ανακάλυψε όλα. Είχα βέβαια κι εγώ τι υποψίε μου. Όλα αυτά τα περίλευτεράκι καταλάβαιναν δεν είναι και τόσο παστρικέ δουλειέ. Αλλά πάλι. Δεν μου πήγαινε και ο νουσμό εκεί. Έτυχε όμω εισμήνη να πάει στην πάτρα. Έτυχε να μείνει στο ξενοδοχείο που πήγαινε ο προκομμένο μου και που εκεί κανονίσει με τον καμαριένα του τηλεγραφείο Λευτεράκη. Άκουσε να γίνεται λόγο για το όνομα του Θοδωράκη, ενδιαφέρθηκε, ρώτησε, ξεψάχνει μια καμαριέρα που ήξερε και αυτή το κόλπο. και τέλο πάντων, τα άμαθα και εγώ. Και από εκεί και πέρα ξαμολύθηκα. <laughs> ξαμολύθηκα, δεν θα πει τίποτα. Αυτή την έρημη την πάτρα πια τη γύρισα προ αυτό όμω που σκέφτηκε ήταν πραγματικά καταχθώνημα. Μα του χρειαζόταν του παλιάνθρωπου. Όταν με βεβαιώθηκα πια ότι λεφτεράκι δεν υπήρχε, είπα: Στάσου να σου φτιάξω λοιπόν εγώ ένα λεφτεράκι, να στον φέρω εδώ, να δούμε τι θα κάνει. Ποιο που σκέφτεσαι να φτάσει. Πού στο τέρμα. Και ποιο θα είναι το τέρμα, Δηλαδή. Θα τον αφήσω πρώτα να ταλαιπωρηθεί όσο θα ταλαιπωρηθεί. Θα τον αφήσω να γελιοποιηθεί, να γίνει ρεζίλητο σκυλιόν και ύστερα θα βάλω σε μια βαλίτσα τα ρούχα μου και θα πάρω το ματιόν. Εγώ δεν νομίζω ότι πρέπει να φτάσει ω εκεί. Αρκετά τιμωρήθηκε. Φανέρασε σου του το άολα, ανάγκασε το να σου ομολογήσει βρωμοδουλειά του και να σου ζητήσει συγγνώμη. Συγχωρέστε τον κι εσύ να τελειώνει η ιστορία. Α, παπά. Τώρα. Τώρα θα τον βράσω στο ζουμί του. Από εδώ και πέρα αρχίζει το γλέντι. Χαίρετε. Ο Χαίρετε. Σπονδροσλήπη, έτσι. Ναι. Να σου γνωρίσω τώρα και τον κύριο Μπάμπη με το πραγματικό του όνομα. Γιατί χθε το βράδυ δεν βρήκα την ευκαιρία ο κύριο Τράμπαλη. Η κυρία Καδρή Χαίρο πολύ, ξαναχαίρω δηλαδή Κι εγώ χαίρω και σας συγχαίρω και όλας για την εκπληκτική πράγματι επιτυχία <χε> Ευχαριστώ, αλλά τι να σας πω Έχω αρχίσει να το λυπάμαι το φουκαρά Να μην το λυπάστε καθόλου Να τον δείτε λοιπόν πως με κοιτάει Λες και βλέπει η ελέφαντα να πες Μαντολίνο. Ε, σας ζήτησε πριν να του δείξετε την ταυτότητά σας Ναι και εσείς τι του είπατε <laughs> Έκανα πως να του τη δείξω Έβαλα το χέρι μου στην τσέπη δηλαδή Και ήμουν έτοιμος να του πω ότι την ξέχανα στην Πάτρα Ευτυχώς όμως εκείνη την ώρα χτύπησε το κουδούνι για τη γούλα και τη καπουλάρισα <laughs> Εγώ τον ρώτησα Για αυτή... Ναι. Και τι σα είπε Ποια δικαιολογία βρήκε. Ότι τάχα του είπατε εσεί ότι στη φωτογραφία που έχετε στην ταυτότητά σα Μοιάζεται με τον Μάρλο Μπράντο και ότι γι' αυτό δεν ήθελα να την βρείτε. <laughs> λοιπόν που είναι σκοτσάνε. Για πετε μου, η Ισμήνη τι κάνει, την είδατε. Πώ την είδα. Χαιρετισμού και μεγιά σα τη γούνα μου, είπε να σα πω. Ο κύριο Μπάμπη είναι ξάδελφο τη Ισμήνη. Αυτή μου τον προμήθευσε γιατί έφερνε κάπω με τι περιγραφέ που έκανε ο Θόδωρος για το λευτεράκι. Ναι, αλλά χωρί αστείο που τα λέμε, έχω αρχίσει να φοβάμαι. Τι να φοβάστε. Θα μου έχει στο τέλο. Δεν την κλειτώνω. Κάπου θα με βρει μπόσικο και θα μου ανοίξει το κεφάλι στα δύο σαβερίκου. Oh, μη φοβάστε. Αυτό δεν θα τολμήσει να το κάνει. Γιατί δεν θα μπορέσει να το δικαιολογήσει. Θα βρεθεί σε πολύ δύσκολη θέση ύστερα. στερα. Τι ύστερα. Ύστερα θα βρεθεί σε δύσκολη θέση. Και όταν αυτό θα βρίσκεται σε δύσκολη θέση, εγώ θα βρίσκομαι στο σταθμό πρώτων βοηθειών με ένα σαρρήκι στο κεφάλι μου σαχόντσα. Κυρία Φωφό, Κυρία Φωφό. Ε, χαίρετε κύριε. Χαίρετε. <κοί> ε, τι τρέχει να Ο Θοδωράκη. Ε, Δεν είναι καλά ο Θοδωράκη. Τι έχει δηλαδή. Δεν δε, δε, δε ξέρω, δε ξέρω τι έχει ακριβώ. Πάντω τώρα αυτή τη στιγμή έχει βάλει το κεφάλι του μέσα στη γούρνα, έχει ανοίξει όλη τη βρύση και βρέχεται. Γιατί δηλαδή αυτό Δεν ξέρω, κάψωσε λέει. Δεν πάτε να δείτε, κυρία Φωφό. Έξω είναι. Έξω, αλλά εσεί μην πάτε. Γιατί. Ξέρω εγώ, μην αγριέψει. Μην... Γιατί να αγριέψει. Ελάτε κύριε Λευτεράκι μαζί μου. Κάτσε εσύ. Γιατί. Ακού να δει, Ελένη, πρέπει να φύγουμε. Βρε εκεί μια δικαιολογία, πες πως σε πονάει το κεφάλι σου και να του δίνουμε. Μα γιατί Πού να στα λέω τώρα, εδώ συμβαίνουν μυστήρια πράγματα. Τι μυστήρια, δηλαδή. Μωρε εδώ χαλάει ο κόσμο, σου λέω. Φαινόμενα ανεξήγητα να σηκώνεται η τρίχα σου κάγγελο. Πε μου, τέλο πάντων, περί τίνο πρόκειται. Μη σου φύγει κουβέντα όμω, ε. Αστιαβέσαι. Αυτό, αυτό, ο λεφτεράκι, τέλο πάντων. Ε. Δεν υπάρχει. Τι, Δεν υπάρχει, σου λέω. Αυτό το περί λεφτεράκι, έτσι ψέματα στην γυναίκα, του Θόδωρο. Εν περιπτώσει. Εκεί που δεν υπήρχε λεφτεράκηση, τσουπ, ενεμφανίστη ολοζόταν. σαν φάνη μπαστούνι και ο φουκαρά ο θόδωρο πάει να τρελαθεί. Μα τι βλακίε είναι αυτέ που λε τώρα. Πώ δεν υπάρχει λευράκι. Ε, δεν υπάρχει. Και το ότι δεν υπάρχει, δηλαδή εγώ το ξέρω, πριν έρθει ο λεφτάκι. Και τώρα που ήρθε, αυτό είναι το μυστήριο. Μα τι κουταμάρε είναι αυτέ που μου λε και κάθουμε και εγώ και σακούσα ανανόητη. Πώ δεν υπάρχει ο άνθρωπο, αφού το γνωρίσαμε, του σφίξαμε το χέρι. Θα είναι άλλο. Πώ είναι άλλο, Μέγα σε κύρια. Ελευθερία τη Πάτρε. Το λέει και ποιο την είδε την ταυτότητά του, Εγώ. Με τα μάτια σου. Αμ' τι με το σαγόνι μου. Και έλεγε Ελευθέρριο Τσαμπαρδί. Ναι. Όχι μόνο αυτό, αλλά είναι και πολύ γνωστό τη Ισμήνη. Ποια Ισμήνη? Τη φίλης Φοφό, τη παλιά τη μαθήτρια. Μια κοπέλα ψιλίξανθη, την έχουμε γνωρίσει εδώ. Και τον ξέρει το ελευθέρρι Τσαμπαρδί. Βεβαίω. Ξέρει και τη γυναίκα του, έχει πάει και στο σπίτι του. Δηλαδή υπάρχει. Ελαχριστό και τα μαγεία. Και αν υπάρχει, πάει να πει ότι ο Θωδωδωράκη δεν είναι και τόσο στα. Για <Το> να μην με αυτόν, δεν μην με αυτόν, θανάσιμο, θανάσιμο, θανάσιμο. <Το> μου, φανάσει μου φανάσει μου. Ελπεί, μου έλα μου Έλα, έλα, έλα. έλα αε, Θοδωρέ, είναι Τι τώρα; στοράκι. Είναι Θοδωρή! αυτό μακριά, πάρε, τον αυτοκράτηρα Θάναση μου σε αναβασίζο. <Το> ναι, θα Θοδωρή. Φούβω μου, είναι Θοδωράκι μου. δεν υπάρχει. δεν υπάρχει! μου, δεν υπάρχει Λεφτερά και δεν υπάρχει, δεν υπάρχει. Σταθεί να αστυνομία. Έλα, έλα καλά φοβολεύει. Εσύχασε τώρα. Έλα, κάτσε, κάτσε και θα ειδοποιήσουμε την αστυνομία. Εθοδωρή! Μην μιλώ εσύ, μην μιλώ εσύ που δεν υπάρχει. τον κύριε Λευτέρη, άστε τον είναι τώρα λίγο έκνευρισμένο τον παρεξηγείτε Μα δεν παρεξηγώ. Όχι, ρε, όχι ρε, να με παρεξηγήσει. με παρεξηγεί. έμερα, σου ρε, θανάσι μου, θανάσι μου, με κρατά. Ναι. Να φέρει τη γούνα, ρε. Να φέρει τη γούνα. Καλά, ρε, Θεοδωράκι, μην κάνει έτσι, θα στη φέρω. Για δούμε. Για δούμε τώρα, ποιο θα μπει. Θα μπει τουλάχιστον ο κανένα που υπάρχει, ή θα μπει πάλι κανένα που δεν υπάρχει. Βρε, Θοδωράκι Γεια σα. Γεια σου φοβάκα μου. Γεια σα, Ισμήνη. Τι κάνει, Θεόδωρε. Μα, μα καλά, τι σημαίνει εδώ μέσα. Ε, κάτι αναστατωμένο, σα βλέπω. Μπαμπαμπά, κύριε Λεφτεράκι δεν σα πρόσεξα. Πώ από εδώ. ήρθα χτε. Τον ξέρει αυτό, να έχει μήνυμα. Ε, Πώ δεν το ξέρω, τον κύριο Λευτεράκη, δεν ξέρω. Τι κάνει η κυρία Λίτσα, κύριε Λευτεράκη. Καλά, σα χαιρετάει. Ε, είναι και αυτή μαζί σα. Όχι, έμεινε στην πάτρα. Παναγία μου, Παναγία μου, δεν είμαι καλά, παιδιά, δεν είμαι καλά. Ένα γιατρό, ένα νευρολόγο. Τι νευρολόγο. Γιατρό, με παίρνατε ρε. Έλα, εισήχασα, δεν είπα νευρολόγο. Ουρολόγο, είπε. Νευρολόγο, είπε, Θανάση. Μην μου τα χειρίζει τώρα, νευρολόγο, είπε. Όχι, δωδωράκι μου, δεν έχει δίκιο. Δεν είπε νευρολόγο ο κύριο Θανάση. Όχι, Θοδωράκι μου σου φάνηκε. Δεν είπε λόγο, Ισμήνη. Όχι, Θόδωρε, εγώ τουλάχιστον δεν άκουσα τέτοιο πράγμα. Όχι, παιδιά, με χάνεται, Δεν είμαι καλά, παιδιά. Να κάτσω, να κάτσω, να κάτσω να μου ρίχνετε νερό. Ρίξτε μου, ρε παιδιά, να κουβά νερό από ψηλά. Έλα, Θοδωράκι, κάτσε. Ισμήνη. Τι είναι, Θόδωρε. Είπε πω τον ξέρει αυτόν, ε Τον κύριο Τσαμπαρδί και Χριστό και Παναγία. Από την πάτρα. Βέβαια, έχω φάει και στο σπίτι του. Άμα το ξέρεις εσύ, πάω να πει πώς υπάρχει Αν υπάρχει όμως αυτός, δεν υπάρχω εγώ Τι άμα δεν υπάρχω εγώ, τι με Δεν υπάρχει αυτός ε, Στάχτη και Μπούρμπερ δηλαδή Το γιατρό παρακαλώ Νευρολόγο φοφόκα μου φοβόκα μου νευρολόγο, νευρολόγο να φωνάξει όχι ουρολόγο Νευρολόγο φοβόκα μου νευρολόγο Νευρολόγο φοφόκα μου νευρολόγο Τα υπόλοιπα θα χωρέσουν Εδώ βάλε από κάτω κάτω τις νυχτικές και τις κομπινεζόν. Τακτικά όμως να μην τζαλακωθούν Ένιζες κυρία Βάλα και αυτά τα δύο ζηλέ που έχω έξω και κοίταξε αν τα παίρνει Απάνω πάνω βάλε το ταγεράκι μου τον κρύ Που δεν χώρεσε στην κίτρινη ε, Καλά κυρία ε, Είσαι όμως ξεροκέφαλη ε, Τι να γίνει. Έτσι είμαι εγώ ξεροκέφαλη αυτό που πα να κάνει τώρα να το ξέρει είναι τρέλα. Γιατί είναι τρέλα, δηλαδή. Ε, γιατί είναι τρέλα. Όπω και να το κάνουμε, τρέλα είναι το να σηκωθεί και να φύγει από το σπίτι στο καλά καθούμενα. Ε, καλά καθούμενα τα λε εσύ, δηλαδή όλα αυτά που μου κάνει ο Θόδωρος. Ε, καλά τώρα. Ε, όχι, ε, καλά τώρα. Αν δηλαδή σου τα έκανε εσύ ένα οθανά, θα καθόσουνα. Πρώτα πρώτα μην νομίζει ότι ο Θανάσης είναι ο Άγιο Ονούφριο. Σου είναι και αυτό μια κρυφή πληγή που τι να σου λέω τώρα. Τι τα θέλει, τι τα γυρεύει, φωφόκα μου. Όλοι άντρε ίδιοι είναι. Απελπιστικά ήδη. Μόνο που μερικοί ξέρουν και τι κάνουν καλύτερα τις βρομοδουλιές τους από τους άλλους. Ο Θοδωράκη, παραδείγματο χάρη είναι φαίνεται από τους μαέστρους του είδου. Δεν νομίζω. Οι μαέστροι του είδου δεν μεταχειρίζονται τόσο πολύπλοκα συστήματα για καμουφλάζ. Προτιμούν πάντα τα πιο απλά και τα πιο κοινά που είναι συνήθως και τα πιο σίγουρα. Και δηλαδή τι θες να πεις με αυτό. Τίποτα. Προσπαθώ μόνο να σου δώσω να καταλάβεις ότι ο Θοδωράκης σου δεν είναι η εξα αλλά ο κανόν Δεν ξέρω αν ο Θοδωράκης μου είναι ο κανόν ή η εξαίρεση Αυτό που ξέρω είναι ότι εγώ πια την έχω πάρει την αποφασή μου Και αυτά που μου λες τώρα εσύ τα κούβερε Ο γιατρός θα είναι ε, Με συγχωρείς μια στιγμή Ελένη με Χτύπησε η πόρτα Ναι πάει να ανοίξει η κυρία σου Καλημέρα mm. Καλημέρα ε, Καθείστε κύριε Μπάμπη τι τρέχει κατίνα ε, Τίποτε κυρία Το κουδούνι άκουσε και βγήκε ε, Καλά, άντε πήγαινε τώρα να κάνεις αυτά που σου είπα Ε, μάλιστα Λοιπόν, τι γίνεται ο παιδικός μου φίλος, ο κύριος Θοδωράκης <laughs> Καλά και <θα> σας χαιρετάει <laughs> ε, Κάτι πλάκη. Για πέστε μου λοιπόν, τι απέγινε του τάπατε Τα πήρε το ποτάμι τέλος πάντων Όχι, δεν του είπαμε τίποτα Γιατί δεν ξύπνησε ακόμα Δεν ξύπνησε ακόμα Όχι Δηλαδή κοιμάται συνέχεια με την ένεση που του κοπάνησε έκτες ο τρελογιατρός Έτσι φαίνεται Έρε ε, δόση που θα του έδωσε Αυτή είναι όμως ένεση έτσι Κοπανάς μία μόλις καταταγή στο στρατό Και ξυπνάς ταξίαρχος Εμπρός Εμπρός Εμπρό! Εμπρό! Εμπρό! Το έκλεισε. Έτσι κάνει πάντα. Μόλι ακούσει η γυναικεία φωνή, το κλείνει. Ποιο ήταν δηλαδή. Ποιο ήταν. Η καρακαξούλα του ήταν. Τώρα σε πέντε λεπτά θα δείτε που θα το ξαναπάρετε το τηλέφωνο. Είναι η τρίτη φορά που παίρνει σήμερα. Ανησυχεί φαίνεται για τη γούνα. Ε, κύριε Λευτεράκη. Συγγνώμη, κύριε Μπάμπη, ήθελα να πω. Δεν έχει σημασία ματά. Εγώ τώρα πια ακούω και με το ε, να ε, Θέλω να σας παρακαλέσω να μου κάνετε ακόμα μια χάρη Θα μου την κάνετε Ό,τι θέλετε κυρία Φωφό Άμα ξαναχτυπείς το τηλέφωνο πάρτε το εσείς ε, Και τι να πω Όχι α, αυτή τη φορά θα πείτε Θοδωράκης Θοδωράκης Ναι Θοδωράκης Και αν είναι κανένας γνωστός κανένας του σπιτιού δηλαδή ε, Τότε θα έρθω εγώ στο τηλέφωνο α, Αν όμω είναι η λεγάμενη τη. Ξέρω εγώ, πέστε τη, ότι. Να, η γυναίκα μου, πέστε τη, έφυγε απρόπτα για τη Θεσσαλονίκη, επειδή τη μητέρα τη. Εγώ είμαι μόνο μου στο σπίτι, πέστε τη, και, και πέστε τη να έρθει αμέσω εδώ για να τη δώσετε και τη γούνα. Μα είσαι στα καλά, σου, Φωφό. Θέλει τώρα να την κουβαλήσεις και εδώ μέσα. Ναι, γιατί τώρα είμαι περίεργη. Θέλω να δω, τέλο πάντων, τι σόη καλονή είναι αυτή που για χάρη τη ο Θοδωράκης έβαλε δυναμή της στο σπίτι του. Έτσι, κύριε Μπάμπη, θα μου την κάνετε και αυτή τη χάρη. Να σα την κάνω, κυρία Φοφό, αλλά ξέρω εγώ, νομίζω. Συγγνώμη κιόλα, δηλαδή, γιατί εδώ που τα λέμε δεν πέφτει και λόγο. Αλλά θέλω να πω, δηλαδή. Πώ να το πούμε, Μακριά δεν πάει η βαλίτσα. Ε, ο σκοπό, κύριε Μπάμπη, μου είναι να μην ξεκινήσει η βαλίτσα. Έτσι όμω και ξεκινήσει. Όσο πιο μακριά πάει, τόσο το καλύτερο. Εμένα είπαμε, δεν μου πέφτει λόγο. Μια όμω και έτυχε να είμαι κι εγώ στον κόλπο, θα μου επιτρέψετε έτσι. Μόνο το θάρρο δηλαδή. Να σα πω κι εγώ δύο κουβέντε. Παρακαλώ. Εσείς μια φορά το αίμα σα το πήρατε πίσω Πώς το πήρα πίσω δηλαδή Ε, Εδώ που τα λέμε Τον κάνατε το φουκαρά τον κύριο Θοδωράκη με τα και Καιρός δεν είναι τέλος πάντων να δοθεί άφεσης αμαρτιών <laughs> Υπάρχουν και αμαρτίες κύριε Μπάμπη για τις οποίες δεν χωράει άφεση Με συγχωρείτε Θέλει να φύγει Να χωρίσει δηλαδή Έτσι φαίνεται ο γιατρό. Mm, τι γινόμαστε. Πώ πάει ο ασθενή σήμερα, μ? κοιμάται. Χαίρετε. Χαίρετε. Ωστε κοιμάται. <χω> <χω> του καλού καιρού. Με την ένεση που του κάνατε χθε, κοιμήθηκε και δεν έχει ξυπνήσει ακόμα. Οχ, oh, oh, oh, ευχάριστο αυτό. Ε, με την υπερδιέγερση που είχε χθε, Φοβάμουν ότι ίσω και η ένεση σε κόμμα. Λάχα. <χω> Φαίνεται ο οργανισμό του στα ναρκωτικά. Παρθένος είπατε. Mm -hmm. Έχει παρθένων οργανισμών. Mm. Ούτε που το φανταζόμουν λοιπόν ότι ο Θοδωράκης. είναι δυνατόν να έχει και κάτι τι παρθένον Και ε, δεν μου λέτε, γιατρέ, να πούμε, τώρα θα αργήσει να ξυπνήσει. Όχι, mm -hmm, δεν φαντάζομαι. Μπορώ να τον δω μετά. Ορίστε, περάστε παρακαλώ. Ο γιατρό λοιπόν έχει μασίσει κανονικά. Ορίστε. Έχει πιστέψει, δηλαδή είναι σίγουρο τέλο πάντων ότι ο κύριο Θόδωρος το έχει καβαλήσει το σκουπόξυλο. Και με το δίκαιο εδώ που τα λέμε. Σου λέει: Τόσοι άνθρωποι εδώ λένε μέρα. Αυτό λέει νύχτα. Εδέστε τον. Αλλά πάλι θα μου πει: Τι σω η ψυχίατρος είσαι, κύριε, αφού δεν μπορεί να ξεχωρίσει τον αληθινό τρελάρα από τον τρελάρα Νάιλον. Εγώ, κύριε, για να σε παραδεχτώ, σε θέλω να κοιτάξει τα μάτια του, να τη γλώσσα του, να τα ρουθούνια του. Και να πεις εντάξει ο άνθρωπος Εμπρός Εμπρός Εμπρός Αυτή ήτανε Γιατί μου αφήνες να το πάρω εγώ Όχι καλύτερα έτσι Ο σκοπός τώρα δεν είναι να ρίξουμε λάδι στη φωτιά Ό,τι έγινε έγινε Τώρα να κοιτάξουμε όλοι μαζί να του τα φτιάξουμε εκεί πέρα, γιατί θα είναι αμπαρτία από το Θεό να χωρίσει. Και τι, νομίζετε ότι εγώ θα καθόμουν και θα έλεγα αυτά που μου είπε η κυρία Φοφοώ. Αλλά. Όχι. Θα κοίταζα εκεί πέρα να του δώσω ένα ραντεβού και θα πει να τη βρω, να του πω τέλο πάντων να κάνει πέρα και να αφήσει ήσυχο τον άνθρωπο. Εγώ λοιπόν σκέπτομαι και τον γιατρό. Τι θα του πω με αυτόν τον ανθρώπου στο τέλο, Ότι ήταν αστείο. Γεια σα. Χαίρετε. Πώ είστε κύριε Λευτεράκι. Ε. Α τα λέμε καλά κύριε Θανάση Πώ είναι ο, ο Θόδωρο? Καλύτερα, είναι μέσα τώρα ο γιατρό. Τι ήταν και αυτό. Ταντε μου λε. Εσύ πως τόσο νωρί. Είχα μια δουλειά από εδώ και είπα αντί να τηλεφωνήσω να πετάξω ίδιος να δω τι γίνεται. Πιστέψτε με, κύριε λεφτεράκη, πιστέψτε με. Δεν κοιμήθηκα χτε όλη τη νύχτα. Ο καημένο Ο Θόδωρο. Και ξέρετε, εγώ κόντευα να το πιστέψω ότι ο Λεφτεράκι. Ότι εσεί τέλο πάντων δεν υπάρχετε. Ήταν πολύ πιστικό. Ε, εμένα αυτό δηλαδή μου το έλεγε και πριν. Πού να φανταστώ, Ακούστε, κύριε Θαράση, πρέπει νομίζω να σε ομολογήσω ότι εγώ. Παντών που σα ε... διακόπτω, με σχολείτε ε, ε, Ξέρετε πότε άρχισα να υποπτεύω με τη φρικτή αλήθεια. Όταν η γυναίκα μου με διαβεβαίωσε ότι είδε με τα μάτια την ταυτότητά σα. Λευτεράκι τσαμπαρδί. Έτσι, δεν είναι, Έλενη. Έσαι. Έτσι. Δεν νομίζω λοιπόν ότι υπάρχει λόγο σοβαρή ανησυχία. Ω εδώ γιατρέ, καλά. Μπορούμε πια να πούμε μεταβεβαιότητο ότι πρόκειται περί μια τυπική παραφρενική ψυχόσεω μεταπαραληρήματο ερμηνεία. Αυτό δηλαδή μπορούμε να το πούμε μεταβεβαιότητο φυσικά. Εδώ μα τα κάνει δρόειτο. Ορίστε. Εντάξει, λέω, ε, μια και το λέτε εσεί, έτσι θα είναι. Κυρία μου, είστε βεβαία ότι τώρα κοντά δεν επέρασε τύφο ο σύζυγό σα, Όχι, γέντρε μου. Περίεργο. Ήθελε να έχει περάσει. Ε, Συνήθω τα κυρία αίτια μια ψυχόσεω είναι υπόλοιπα μια λοιμώδου νόσου. Αν και πολλέ φορέ μπορεί να φτάσει ένα ασθενή στο παραλίριμα από μια έντονη αγωνία, από σωματικέ και ψυχικέ οδύνε, από δηλητηριάσει, από τραυματισμό. Και, και ακόμα. Α, κυρία μου, κυρία μου, κυρία μου, νομίζω ότι είναι απαραίτητο να του κάνουμε και μια ακτινογραφία εγκεφάλου. Ε, ναι, ε, για τρέμο να το κάνουμε. Ε, τόσα και τόσα του κάναμε. Α το κάνουμε και αυτό. Έτσι, κυρία Φωφό. Και δεν μου λέτε γιατρέ, ορίστε κύριε. Με συγχωρείτε δηλαδή που σα ρωτάω, αλλά αυτά τα φαινόμενα, οι ψευδεστήσει τέλο πάντων, πρόκειται να επαναληφθούν. Α, oh, βεβαίω! Πολύ φοβάμαι ότι θα τα έχουμε αυτά τα φαινόμενα. Μπορεί να έχουμε ψευδεστήσει τη οσφρίσεω, τη γεύσεω και τη οράσεω ακόμα. Μπορεί να εξακολουθεί να νομίζει ότι, ότι το αναπηρούν ανύπαρκτη κίνδυνη από ανύπαρκτα πρόσωπα. Να το, αυτό είναι, αυτό είναι. Ανύπαρκτη κίνδυνη από ανύπαρκτα πρόσωπα. Και επειδή τα άτομα που πάσχουν συμβαίνει συνήθω να είναι ευρεστή του ιδιοξυγκρασία, υπερθυριοειδικά, υπερπινεφριδιακά κτλ, κτλ, κτλ., θα ήθελα να σα παρακαλέσω να μην του πηγαίνετε ποτέ κόντρα. Να συμφωνείτε με ό,τι σα λέει, όσο απίθανο κι αν είναι αυτό. Σα λέει, παραδείγματο χάρη, ότι ο κύριο. Λευτεράκη. Ορίστε, Λευτεράκη μάλιστα. μάλιστα σα λέει λοιπόν ότι ο κύριο Λευτεράκη. Δεν είναι ο κύριο Λεφτεράκη. Εσεί θα συμφωνήσετε μαζί του. Μάλιστα, μάλιστα. Μηδέν αντίρρηση εμεί. Σα λέει ότι ακούει καμπάνε. Χριστό ανέστη εμεί. Βεβαίω, θα τι ακούτε και εσεί, τι καμπάνε. Ναι. Τι θα κάνουμε, θα τι ακούμε. Θα τον δείτε, ίσω να βλέπει ένα πρόσωπο που δεν υπάρχει. Είναι απαραίτητο να κάνετε πω το βλέπετε και εσεί. Και γενικά δεν θα το χαλάτε χατήρι. Θα πηγαίνετε με τα νερά του. Α να δούμε περί Πρόκειται, ακριβώ. Έχω την βάση μια ελπίδα ότι πρόκειται για κάτι περαστικό. Ε, λοιπόν, να δει που την έχω και εγώ αυτή την ελπίδα, γιατρέ μου. Εμεί μια φορά σε ό,τι λέει πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Α, α, βέβαια! Να μην τον εξαγριώσουμε! Λοιπόν, εγώ θα ξαναπεράσω εντό τη ημέρα. Χαίρετε, κυρία μου, και περαστικά. Χαίρετε. Χαίρετε, χαίρετε. χαίρετε. Ε, προς τα κάτω είστε, γιατρέ. Μ, μάλιστα. Ε, θα πάμε μαζί. Μόλις ξεμπερδέψω, Ελένη, θα ξανάρθω. Δεν θα φύγεις εσύ. Όχι. Ελπίζω ότι δεν θα αργήσω. Γεια σας. Και κοιτάξτε, όπως είπε ο γιατρός, μην του φέρνετε αντίρρηση. Προς Θεού, ό,τι λέει κι εσείς. Άντε, γεια σας. Περαστικά, φοφό περαστικά. Ευχαριστώ, θανάσι μου. Αλήθεια, φοφό, δεν μου είπα, σκυμάται ακόμα. Κοιμάται το πουλάκι μου. Κοιμάται και ονειρεύεται και η τύχη του δουλεύει. Και τι σου είπα, ο γιατρό, πάντα θα ξυπνήσει. Ε, όπου να είναι θα ξυπνήσει. Ε, δεν μου λέτε, κυρία, τι κάλτσε, τα μαντήλια σα, όλα αυτά τέλο πάντων που έχετε απ' έξω, πού να τα βάλω. Δεν τα πήρε η βαλίτσα. Πώ να τα πάρει καλά, κυρία, με τα κομπινεζό, τι νυχτικέ και τα δαγέρια έμεισε. Αχ, μωρέ, Κατίνα, δεν είσαι καλή για τίποτα. Να έρθω να σε βοηθήσω. Τι βοήθεια να μου κάνει. Να διάσουμε τι βαλίτσε και να βάλουμε τα πράγματα στη θέση του. Δεν είμαστε καλά. Θα πάω μέσα μήπως και την καταφέρω να αλλάξει γνώμη Και βέβαια να πάτε Και αν είναι το μεταξύ ξανάρθει ο άντρα μου Μην του πείτε ότι εγώ το ήξερα Προσθέου. Θεού Του έχω πει ότι είδα με τα μάτια μου την ταυτότητά Ένιασας, τι διάνο Δεν είδατε που είχα αρχίσει κάτι να του λέω Και έκανα μέσα σόπιστεν <Κι> <Κι> Εμπρός Εμπρό τι είναι και παρακαλώ Του κυρίου Τρίγκα του μηχανικού Ποιο είναι στο τηλέφωνο, Θοδωράκης Ποιο Εγώ είμαι ο Θοδωράκη. Παναγία μου, παναγία μου. Εσύ είσαι Θοδωράκη. Άντε πάλι, αφού είμαι. Και γιατί η έτσι. Α, έχω. <coughs> έχω κρυώσει λιγάκι και είμαι βραχνιασμένο. Δεν μου φαίνεται να είσαι Ο Θοδωράκης. Όχι, όχι, αποκλείεται να είσαι Ο Έλα Ελάχιστο και παναγιά. Αν δεν είμαι εγώ Ο Θοδωράκη, ποιο είμαι. Και αν πάλι είσαι Ο Θοδωράκη, τότε ποιο είμαι εγώ. Ε... Ε, καλημεριδία σου. Έριξε όμω κάτι ύπνου σήμερα, έτσι. Πάφησε λοιπόν το λεφτεράκι. Το δωράκι από σήμερα. Καλό ρίζικο λοιπόν. Δεν σε καταλαβαίνω. Τι θα γίνει με σένα, αδερφέ μου, δεν θα σταθεροποιηθεί σε κανένα όνομα. Εδώ τρομάξαμε να συνηθίσουμε λεφτεράκι. Και μόλι τέλο πάντων σε συνηθίσαμε, τσουπ, το δωράκι. Τι θα γίνει στο δωράκι, εσύ, τι θα γίνει τέλο πάντων εγώ. Άκουσε, κύριε Θόδρε. Τι να ακούσω πάλι. <laughs> Κάτσε εδώ. <laughs> Και πρώτα απ' όλα, σε παρακαλώ με συγχωρήσει. Να σε συγχωρήσω. Ναι, να με συγχωρήσει. Δεν καταλαβαίνω τι θες να πεις κύριε Λευτεράκη. Αυτό το κύριε Λευτεράκη, άστο. Όπως ξέρεις και εσύ και όπως ξέρω και εγώ, Λευτεράκη δεν υπάρχει. <συστίλει> Γιατί? Γιατί έτσι και μας πάρει κανένα αυτή θα μας πιάσουν και τους δυο και θα μας τριμώξει σε κανένα δαφνή. Πριν προχωρήσω, επιτρέψέ μου να σου συστηθώ. Μπάμπι Τράμπαλι. <συστίλει> <συστίλει> <συστίλει> <συστίλει> Άλλο όνομα τώρα. Φρέσκο. τι θα Αυτό είναι το όνομά μου το σωστό. Και γι' αυτό υπάρχει και ταυτότητα. Ορίστε. Μα είστε Μια μπάμπη τράμπαλη. Μόνο που η φωτογραφία δεν μοιάζει με τον Μάρλον Μπράντο, έτσι. Να τα πάλι τα μυστήρια. Πού το ξέρει γι' αυτό. Μου το είπε η κυρία Φωφό. Η Φοφό. Ναι, η κυρία Φωφό. Δηλαδή, η κυρία Φωφό μου τα είπε και όλα τα άλλα. Και για τα μούρα του παπά στον κήπο. Και για τι καρφίτσες στην καρέκλα του καθηγητή τη Γαλλική. Και όλα τέλο πάντων. Δηλαδή, για στάσου, Δηλαδή, λεφτεράκι τσαμπαρδή πράγματι δεν υπάρχει. Φυσικά. Δηλαδή, εγώ είμαι καλά. Δηλαδή, εγώ τα έχω 400. Έτσι φαίνεται. Φαίνεται. Δεν είναι σίγουρο ακόμα, λοιπόν ε. Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. Λοιπόν, λοιπόν, να. Όλη αυτή η ιστορία ήταν μια καλωστημένη μηχανή τη γυναίκα σου που ανακάλυψε. Τέλο πάντων, πήρε χαμπάρι τα ψέματα που τη έλεγε. Πώ το ανακάλυψε, δηλαδή. Πρώτη τα ανακάλυψε η Σμίνη που είχε πάει στην πάτρα και έπεσε πάνω στο μάγκα που σου φτιάχνει τα τηλεγραφήματα του Λεφτεράκη. Μπα! Ναι, και ψαχούλεψε τέλο πάντων και τα ανακάλυψε όλα: Ότι ο Λεφτεράκη δεν υπάρχει και όλα τέλο πάντων. Και λοιπόν, και λοιπόν, και λοιπόν, και λοιπόν. Ε, και λοιπόν τότε με φώναξε εμένα η Ισμίνη, mm -hmm. ήρθε και η φοφό στο σπίτι και μου είπαν: Το κετό, θα έρθει, μου είπανε mm -hmm. και θα κάνει το Λεφτεράκι και ε, όλα αυτά που ξέρει, που... που ξέρω, που ξέρουμε, τε! Λοιπόν, λοιπόν, λοιπόν. λοιπόν. Ε, εγώ να σου πω τη γραμματεία μου, δηλαδή, δέχτηκε επειδή μου το παρουσίασαν σαν αστείο, σαν, σαν μπλάκα να πούμε. Έλα μου λέγανε να παρουσιαστεί για λεφτεράκι και να δει γέλιο που θα κάνουμε. <laughs> Είδε γέλια που κάναμε. Να ε, με συγχωρήσει, κύριε Θόδρε, αλλά εγώ ρώτησα και την σμήνη που είναι εξαδέρφη μου. Βρει μήνη τη λέω. Μήπω και παραξηγηθεί ο άνθρωπο. Τι είναι αυτά που λε, Καημένε, μου λέει. Ο κύριο Θωδωράκη είναι και αυτό για κάτι τέτοιο <laughs> ο κύριο Θωδωράκη. Και τόσο τρελαίνετε για τέτοιο ο κύριο Θωδωράκη που στο τέλο φωνάζουν και ψυχίατρο. Εν πάση περιπτώσει, σου ζητώ για άλλη μια φορά συγγνώμη και να είσαι βέβαιο, κύριο Θωδράκη, ότι αν ήξερα ότι θα φτάναν τα πράγματα εκεί που φτάσανε, δεν θα αποφάσιζα να μπω σε τέτοιο κόλπο. <laughs> τέλο πάντων. Τώρα, ό,τι έγινε, έγινε. Ε, Βρέ ε, Μήπω μου λε πάλι τίποτα κοτσάνε και τι ξεφουρνήσω και εγώ ύστερα και με ξαναπλακώσουν στι ενέσει. Τι είναι αυτά που λε τώρα κύριε Θόδωρα. Ξέρω εγώ. Εσύ έχει φοβηθεί το μάτι μου. Άλλωστε εδώ που τα λέμε. Τη Γούνα. Πού είναι η Γούνα. Μ, μ, μην ανησυχεί κύριε Θόδωρα. Στο σπίτι τη Ισμήνη είναι. Να πα να μου τη φέρει. Ακούσε. Να πα να μου τη φέρει. Θα πάω κύριε Θόδωρα θα πάω. Αλλά με μία συμφωνία. Τι συμφωνία δηλαδή. Τη Γούνα mm -hmm. θα τη δώσει στην κυρία Φοφό. Και τι σε νοιάζει ένα που θα τη δώσω. Δεν με νοιάζει εμένα. Αλλά μια και έτυχε να μπερδευτώ κι εγώ σε αυτή την ιστορία, θέλω για να έχω τη συνείδησή μου ήσυχη να σα δω πάλι αγαπημένου με την κυρία Φωφό. Ε, αγαπημένοι είμαστε. Κάτι λάθο κάνει, κύριε Θωδωράκη. Κάτι λάθο κάνω. Α, βέβαια Κάτι λάθο κάνει. Το ξέρει ότι μέσα εκεί η κυρία Φωφό ετοιμάζει τη βαλίτσα της για να κόψει ρόδα μυρωμένα κρίνου, ανθού και πασχαλιέ. Τι Ετοιμάζει τη βαλίτσα τη. Ναι. Το έχει πάρει απόφαση, λέει, να φύγει και να σε αφήσει φιάλι. Η κυρία Ελένη είναι μέσα τώρα και με το ψου-ψου-ψου, ξέρω εγώ, προσπαθεί να την κάνει να αλλάξει γνώμη. Το ήξερε και η κυρία Ελένη αυτό το, το, το, το αστείο, τέλο πάντων. Βέβαια, στο κόλπο και η κυρία Ελένη. Μ, και ο Θανάσης? Όχι. Ο κύριο Θανάση έχει μεσάνυχτα. Οι μόνοι που δεν ξέρουν ακόμα τίποτα είναι ο κύριος Θανάσης και ο κύριο Τρελίατρος. Καλό γιατρό όμω, ε. Mm. Πού τον κονομήσατε αλήθεια. Αμέσω έκανε τη διάγνωση. Διάνα! Λοιπόν, εγώ μια φορά στα είπα όλα και αμαρτία εξομολογουμένη, ουκέ στην αμαρτία. Πού πα τώρα. Επάνω σφαίρ τη γούνα σου και κάνε πιέσει, <σκοίλυν> ή ό,τι καταλαβαίνει. Αδική αχαρά. Ναι, ε, Λευτεράκι. Ορίστε. Ε, Συγγνώμη δηλαδή για το Λευτεράκι, αλλά έτσι συνηθίσαμε Α, πια. Απ' το συνηθίσα κι εγώ. <συγνώμη> Με φωνάζουν μπάμπι και δεν γυρίζω. Ε, μπάμπι σε λένε κύριε Λευτεράκι. Δεν είπαμε. Μπάμπι τράμπαλι. Ε, άκου λοιπόν κύριε Λευτεράκι που σε λένε μπάμπι. Τη γούνα μη μου τη φέρει μέσα για τη δύνα, έτσι. Α την απέξω εδώ στη Βεράδε. Θέλω, κατάραβες να το φέρω έτσι, κάπω έτσι. Ε? Εντάξει, έγινε. Ωραία. Γεια σου, κύριε Θόδωρακη. <laughs> γεια σου, κύριε Δευτεράκη, που σε λένε μπάμπι. Αχ, <laughs> <μου>. Ξύπνησε, Θόδωρε. Α, <laughs> ε, ε, γεια σου, Ελένη. Όχι, κοιμάμαι ακόμα, κοιμάμαι. Κοιμάμαι και ευτυχώ που κοιμάμαι, δηλαδή, γιατί άμα ξυπνήσω, θα αρπάξω ένα καδρόνι και δεν θα αφήσω κεφάλαια για κεφάλαια εδώ μέσα. Άκου, Θόδωρε, είναι ανάγκη να σου πω μερικά πράγματα. Και πρώτα πρώτα αυτό ο ελευθεράκη. Είναι εξάδελφο τη Ισμήνη και λέγεται μπάμπι. Το ξέρει. Και αυτό και όλα τα άλλα. Δεν ξέρει όμω ότι η φοφό. Ετοιμάζει μέσα για να φύγει. Ναι. Δεν πει ότι τα ξέρω Και τι θα κάνει αν φύγει. Τι θα κάνω, θα βγω στο παράθυρο και θα σκούνω το μαντίλη. Αυτό που λες, σημαίνει ότι δεν ξέρει κάτι που είναι και το πιο σπουδαίο από όλα. Ποιο δηλαδή. Το ξέρει ότι η φοφό είναι τριών 25 20. Δηλαδή... Ναι. Τι να σου πει, βρε παλιάνθρωπε. Τι να σου πει που εσύ όλο αυτό τον καιρό στριφογυρίζει με τη μια και με την άλλη. Κι έκανε ταξίδια. Και εξαφανιζόσουνε 24 ώρα ολόκληρα σαν για ένα Κι γάτο. Και αγόραζε για την ερωμένη σου. Και αυτοί που τα ξερε όλα μα και έλυωνε μέρα με την ημέρα. Δεν πρόσεξε πόσο είχε δυνατή στον τελευταίο καιρό. Αλλά πού να την προσέξει, πε μου, που είχε στο μυαλό σου αλλού. Και, καλά, γιατί να μην μου πει. Αν μου το έλεγε. Μήξε πόσο ήθελα τέλο πάντων εγώ ένα. Ξέρεις πόσο υπερήφανη η Φοφό Δεν σου το είπα ακριβώ επειδή δεν ήθελε να σε κρατήσει κοντά της από υποχρέωση και απολύπη Και ούτε σε κανέναν το είπε δηλαδή Τώρα που έφτιαχνε τη βαλίτσα της λύθηκε ένα δέμα και έπεσε κάτω ένα ζυπουνάκι Τι είναι αυτό τη λέω Τίποτα μου λέει και την πιέσαν τα κλάματα Στο τέλος μου το ομολόγησε Ζυπουνάκι Ναι έτσι με μανικάκια με. Ναι. του γιου μου, του λεβέντη και του καραμπουζουκλή. Του γιου σου εννοείται. Μη δε στερώθηκε, που έπεσε κάτω στο πάτωμα. Τώρα τι να σου πω. Όχι, λέω, γιατί κάτω το πάτωμα είναι όλο μικρόβια. Να το φορέσει τώρα το παιδί και να κολλήσει τίποτα. Σωστά πράγματα για αυτά. Βρε κοίταξε τώρα πώ θα την κρατήσει τη φοφό. Και το ζυπουνάκι πλένεται. Άλλε είναι οι βρωμιέ εκείνε που δεν βγαίνουν το νερό. Πιες. Αυτό το ξέρει καλύτερα εσύ. Και δεν μου λες, σου είπε ότι σκέπτεται να φύγει Τι σκέπτεται, φεύγει, έτοιμη είναι η γυναίκα Γι' αυτό σου λέω, φρόντισε να την κρατήσεις Τώρα που θα περάσει από εδώ βάλε τα δυνατά σου Έλα Κατίνα Να έρχεται, εγώ φεύγω για να σου αφήσω το πεδίο ελεύθερο Τι τρέχει παιδιά, μετακόμιση κάνουμε Προχώρα Κατίνα Στάσου Κατίνα Προχώρα σου λέω Κατίνα, ας βαλίτσες κάτω Μάστες ναι Αντέ τι θε να παραστήσει τώρα. Εσύ τι θε να παρατήσει. Εγώ δεν θέλω να παραστήσω τίποτα. Εγώ απλώ φεύγω. Πώ φεύγει, δηλαδή. Τι πώ φεύγω, φεύγω! Παίρνω τα πράγματα μου και φεύγω. <σχ> Α, ναι, ναι, ναι, δεν θα σεμώζε. Δικαιόλια να πάει τα πράγματα σου και να φύγει. Λοιπόν, δεν παίρνει όμω μόνο τα πράγματά σου, αλλά. Παίρνε τα δικά μου πράγματα. <σχεσί> δικά σου, ποια είναι τα δικά σου πράγματα, Γιάννη. Α, ορίστε. Άνοιξε τι βαλίτε να δει. Μα το δικό μου πράγματα που με ενδιαφέρει εμένα, δεν είναι οι βαλίτε. Αλλά που είναι. Το εξεσύ, απάνω σου. Πού το δω καλέ. Ποιο είναι τέλο πάντων. Α, μήπως το ρολόι που μου χάρισες Να το βγάλω <laughs> <αυτό> το <laughs> <τόσο>. <laughs> Όχι, όχι, όχι, δεν είναι το ρολόι Ούτε μπορεί να βγει τώρα αυτό που θέλω εγώ Αυτό το δικό μου πράγμα που παίρνεις μαζί σου Θα βγει σε έξι μήνες mm. Γάιρε Αγάπη μου Κτίνος Μανούλα Ζω Χαρούλα Το Μάρι Νοτρία μου Το τηλέφωνο mm. Μα, είχα κι εσένας να πω με ειδοποιήσω πότε χτυπάει το τηλέφωνο γιατί δεν το παίρνεις ε, Πάρ' το εσύ Άμα το πάρω εγώ θα κλείσει ε, Πάρ' το, λοιπόν εσύ για να μην πάει χαμένο το τηλεφώνημα ε, Εμπρό. Θα δωρά εσύ ε, Εγώ Ρένα εδώ Το κατάλαβα Τι έγινες εσύ Όλο το πρωί προσπάθω να σε πάρω Μ' ακούς? Ναι ναι ναι Είναι πάλι κανείς μπροστά και δεν μπορείς να μιλήσεις Ναι Θα σε δω σήμερα Όχι Αύριο? Όχι. Μεθαύριο? Ούτε. Πότε θα είσαι εδώ, τέλο πάντων? Αυτό ε, Με ακού? Ναι. Ε, κοίτα, αυτή η συνεργασία μα, ε, τέλο πάντων, με μεγάλη μου λύπη δηλαδή, πρέπει να διακοπεί. Τι θε να πει, Δεν σε καταλαβαίνω. Οι σχέσει μα, τέλο πάντων, οι εμπορικέ, πρέπει να διακοπούν. Είναι, βλέπει τώρα και οι καινούριε διατάξει για τη φορολογία που μα την μπερδεύουν τη δουλειά. Βέβαια, θα αφαιρέσω για τη γυναίκα μου και για το γιο μου. Γιατί και αυτό θα μπει τώρα στη νέα κρίση, σε αυτό το οικονομικό έτο. Ε, σε έξι μήνες θα του έχω. Ποιο γιο σου! Τι λε τώρα, έχει γιο εσύ! Έρχεται, έρχεται. Σε έξι μήνε θα ξεμπουκάρει. Δεν ξέρω αν κατάλαβα καλά, αλλά μου φαίνεται ότι προσπαθεί να μου πει να διακόψουμε. Ακριβώ. Ήρθαν έτσι τα πράγματα, κατάλαβε που αυτού του είδου οι επιχειρήσει άρχισαν να έχουν περισσότερη ζημιά από κέρδο. Ακούω, Θαδωράκι. ακούω. Αφού το θέλει εσύ, εγώ θα κάνω την καρδιά μου πέτρα και θα σε ξεχάσω. Θα ήθελα όμω μια τελευταία χάρη. Τι. Στείλε μου αυτή την γκούνα. Θα τη φοράω και θα νομίζω ότι είμαι στη ζεστή αγκαλίτσα σου. Και έτσι θα σε θυμάμαι. Mm. Και το καλοκαίρι πώ θα με θυμάσαι. Πώ θα με θυμάσαι, θέλω να πω, δηλαδή, το καλοκαίρι τέλο πάντων που μπαίνουν μπρο και οι περισσότερε οικοδομέ. Ε, και αν δεν με θυμάσαι, δηλαδή, δεν έχει και τόσο σημασία. Θα κάνει εσύ τη δουλειά σου, θα κάνω εγώ τη δικιά μου. Κατάλαβε. Έρα. Άντε σου. Τέλο πάντων και καλή τύχη στου νέου συνεταιρισμού, ε. Γεια γεια. Ένα που είχαμε μία συνεργασία, τέλο πάντων. Και την διακόψατε. Ναι, τη διακόψαμε. Οριστικά. Οριστικά. Δεν υπάρχει φόβος, ξέρω εγώ, να ξαναρχίσετε να συνεργαζόσαστε. <χω> Όχι, βρε φόβο. Ούτε να βρει <χω> άλλον συνεργάτη. Όχι, ρε, ατσίδα μου. Όχι, αγαπούλα μου. Όχι, μωρό μου. Κύριε Φωτοράκη, εντάξει, γούνα, απ' έξω την έχω. Εντάξει, είσαι φίλο. Εντάξει, όλα. <laughs> εντάξει. Κάτσε, κύριε Λευτεράκη. Ο κύριο Λευτεράκη που το λένε μπάμπι. Ξέρω. <laughs> Μήπω ε, κρυώνει φωφόκα μου, Ό, Όχι. Ο, δεν μπορεί, δεν μπορεί, κρυώνει. Στάσου, στάσου μια στιγμή, ολά. Βλέπω με χαρά ότι εντάξει, τέλο πάντων ότι όλα. Ε, <laughs> μάλλον. Όχι μάλλον. <laughs> Και σα ευχαριστώ κιόλα πολύ που. <laughs> Ορίστε. Ορίστε για να μην κρυώνεις Ρενάρι, είναι. Ακριβό πράγμα. Ε, δεν είχα καμιά αμφιβολία ότι κοστίζει κάτι παραπάνω από το ηλεκτρικό ενό Πάλι μου την πέταξε την πέτρα. Έλα, σε ευχαριστώ. Ρίξε μου τη την πλάτη. Όχι, όχι, όχι στην πλάτη, εδώ, εδώ, εδώ, στην κυλίτσα σου. Για να σε στέλνετε και ο γιο μου. Γιατί ο φουκαράκι αυτό. Ε, δε στο είπα κύριε Λεφτεράκι, έχουμε και γιο εδώ. Αμπά! Ε, με το καλό! <laughs> <laughs> Γεια σα. Γεια σου, Δάση. <laughs> ε, Πώ είσαι, Θοδωράκι. <laughs> πολύ καλά, πολύ καλά. Και πολύ ευτυχή, γιατί έχω και γιο. Αμπά! Μπράβο, μπράβο, Θοδωράκι, μπράβο. Έλα εδώ να σου τον γνωρίσω. Αχού, <laughs> <laughs> τι χαριτωμένο παιδάκι. Μπράβο, τι παγκουλάκια! Κοίτα δω, κοίτα δω. Έλα, έλα να πάμε άπα. Στράτα, στρατά. Τι κάνει ο Ιωθανάσ Στράτα. Σε νομίζει ακόμα για τρελάρα. Και επειδή του έχει πει ο γιατρό να μη σου χαλάει το γάτι. Έτσι. Σ' αρέσει λοιπόν ο γιο μου, Θανάση Έκτακτο, έκτακτο. Μου μοιάζει, μου μοιάζει. Φτιστό. Κάντε λοιπόν, κάτω λίγο περίπαντο Στρατά, στρατούλα Α, Τι το χαριτάμε Θανάση τι κάνεις <z mathematical> Καλά τι κάνει ο Θανάσης Νιέντε, ο, ο Θανάσης νομίζει ακόμα ότι είμαι τρελό. Και <οφί> για να μην μου χαλάσει το χατήρι όπως το είπε ο γιατρός <οφί> Παίζει με το παιδί μου Θανάση Πες του κάνα τραγουδάκι Δεν ξέρεις πόσο του αρέσουν τα ως εκείμεγαλδός Όχι όχι πορνό, Παιδικό σου είπα, παιδικό; Πέστο το φιάχτον στρατό φιάχτον. Όχι, όχι. Παιδικό, παιδικό σου είπα. Παιδικό; Την απόψινή θεατρική βραδιά ακούσαμε το έργο του Αλέκου Σακελάριου «Ο φίλος μου ο Λευτεράκης». Έπαιξαν με τσιρά που ακούστηκαν οι ηθοποίοι Χριστίνα Σίλβα Φοφό Γιώργος Κιμούλης Θόδωρος Χρήστος Βαλαβανίδης Θανάσης Τίνα Βρετού Ελένη Δήμητρα Γεννηματά Κατίνα Τζέννη Σαμπάνη, Πολίτρια, Ντάνο Λιγίζο, Λευτεράκη. Ουρανία Μαμάη, Ρένα. Άννα Μπράτσου, Ισμίνη. Γιώργο Βουτσίνο, Γιατρό. Μουσική επιμέλεια, Πέτρο Κολέτη. Επιμέλεια ήχων, Δόμνα Κατογλίδου. Ρύθμιση ήχου, Τζέννη Ιγνατιάδη. Σκηνοθεσία, Αλέκο Σεκελάριος.